Λοιπόν, καλησπέρα σα, είστε συντονισμένοι στο radioreboot.gr και σήμερα ο Παρίας έχει μια θεματική εκπομπή με ιδιαίτερους ανθρώπους καλεσμένους. Μαζί μας είναι ο κύριος Θόδωρος Μεγαλοοικονόμου, ο οποίος είναι και μέλος πρωτοβουλίας για τη ψή, συγκεκριμένα πρωτοβουλία για ένα πολύ κίνημα για την ψυχική υγεία. Και η Μαρία Μεταξά, η οποία είναι εργαζόμενη στο Δαφνή και... Ψυχολόγος στο ψυχιατρικό νοσοκομεοτικής και εργάζομαι σε ένα κέντρο ψυχικής υγείας, στο κέντρο ψυχικής υγείας Αγίων Αναργύρων Νέας Φιλαδέλφειας που ανήκει στο Ψινιά, στο Δαφνή. Για εισαγωγή τώρα υπάρχουν ε, αυτά τα ζητήματα, είναι ανεξάντλητα. Γι' αυτό θα προσπαθήσουμε στο πρώτο κομμάτι να δώσουμε κάποιες πληροφορίες για το ζήτημα γενικότερα της ψυχικής υγείας στον ελλαδικό χώρο, αλλά και το τι γίνεται με αυτό το ζήτημα και μετά στο δεύτερο κομμάτι τη εκπομπής θα μιλήσουμε για το νέο νομοσχέδιο το οποίο ε, έχει έρθει για να αλλάξει από τη λένε η ε, κυβέρνηση και κουλουπού προς το καλύτερο έτσι, το, τα ζήτηματα της ψυχικής υγείας αλλά και τους, ε, τις δομές που υπάρχουν και όσες μείνουν και υπάρχουν. Ε, ε, και έτσι όλα, θα τα δούμε όλα αυτά τα ζητήματα σιγά σιγά. Έτσι, αλλιώ, κάποιε κουβέντε από αυτέ που θα ανοίξουμε είναι ανεξάντλητε. Άρα, θα προσπαθήσουμε να μείνουμε σε κάποια πράγματα έτσι που, ε, για να γνωρίσουμε καλύτερα την κατάσταση. Ε, να πούμε ότι η εκπομπή προφανώ ηχογραφείται και θα ανέβει αντίστοιχα στο Mixcloud του <συκλώδε> ραδιοφώνου. Ε, έκτακτα σήμερα, στη 1 η ώρα το μεσημέρι, γίνεται ο Παρία. Κανονικά γίνεται στι 4.00. Ε, να πούμε ότι θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο. Κάθε φορά αποποιούμε την ευθύνη του επαγγελματικού ραδιοφόνου. Εμείς σαν άνθρωποι είμαστε εδώ για να μεταφέρουμε και να μεταδώσουμε ένα μήνυμα μέσω αυτού του μέσου και αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε σήμερα. Έχουμε λάβει και feedback ή ανατροφοδότηση από τα μηνύματά σας και από διάφορες ερωτήσεις. Τις έχουμε συμπεριλάβει κάπως το σκελετό της σημερινής εκπομπής και... Θα ήθελα να ξεκινήσουμε. Καλησπέρα και εσείς, κύριε Μεγαλοεκονόμου. Ή Θόδωρε, όπως... Ή απλά πάντα μιλάμε. Τέλεια. Ε, θα ήθελα λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο να είστε. Τέλεια. Λοιπόν, εγώ θέλω να ξεκινήσω με μια ερώτηση ε, η οποία είναι η, η εικόνα της ομάδας που έτσι έστειλα και εγώ το μήνυμα και πληροφορούμε για τα ζητήματα της ψυχικής υγείας ε, μιλάω για την εικόνα που έχει πρωτοβουλία ψή γράφει από κοντά κανείς δεν είναι κανονικός ο κανονικός τώρα και αυτό θα ήταν από μόνο του μια εκπομπή αλλά ποιο είναι ο κανονικός υπάρχει ο κανονικός ας ε, ξεκινήσουμε με αυτό το Κανεί Δεν είναι Κανονικό το έχουμε πάρει από τους Ιταλούς, της παράδοσης του Ιταλού, τη παράδοση του Φρανκου Μπαζάλη εκεί πέρα, τη Εναλλακτική Ψυχιατρική. Ε, από κοντά, η, το πλήρε είναι και από κοντά κανεί δεν είναι Κανονικό. Δηλαδή, αν γνωρίζει πραγματικά το ποιο είναι κάποιο και το γνωρίζει από κοντά, ο καθένα έχει τη διαιτερότητά του, τη διαφορετικότητά του. Λοιπόν, με αυτή την έννοια, αυτό που λέμε κανονικότητα είναι μια ισοπεδωτική. Γραμμή η οποία μπαίνει από την κυρίαρχη εξουσία κάθε φορά, από τις αξίες και τις αρχές τις οποίε βάζει και βάζει στον οποίο ε, διοικεί και διαχειρίζεται τις ανάγκες των ανθρώπων. Όσε χωράνε έχει καλό, όσε δε χωράνε απορρίπτονται και αυτοί οι άνθρωποι χαρακτηρίζονται, είναι τα απόβλητα της κοινωνίας δηλαδή κάθε φορά. Λοιπόν, οπότε ε, το θέμα είναι σε ποιο βαθμό η κοινωνία είναι σε θέση πάντα να έχει τέτοιου χώρους που να μπορεί να χωράνε τη ιδιαιτερότητε του καθενό, τι ιδιαίτερε ανάγκε του καθενό, υλικά και σχεσιακά και πνευματικά κλπ. Δηλαδή να μπορεί να εκφραστεί ο καθένα. Όσο πιο στενή είναι η χώρη, τόσο πιο πολύ απαγορευτική στο να εκφραστούν και να απαντηθούν οι ανάγκε, τόσο πιο πολύ οι διαφορετικοί απορρίπτονται, α πούμε, ω ασθενεί, ως... τα σκουπίδια τη κοινωνία, δηλαδή. Και πάλι είτε στον δρόμο να μπαίνουν, είτε στα ψυχιατρία μέσα, στα άσυλα κτλ. Οπότε αυτό το από κοντά κανείς δεν είναι κανονικός, δείχνει λέει δηλαδή, το οποίος είναι ο καθένας από εμά. Δηλαδή έχουμε καταλήξει κάποιοι από εμά να λέμε ότι άρρωστη είναι η κανονικότητα και όχι αυτούς τους οποίους η κανονικότητα βγάζει ω ασθενεί, ας πούμε. Πολύ ωραία. Κάποιο σχόλιο έχεις... Ε... Ναι, πάντα τον ακούω τον Θόδωρο να μιλάει γι' αυτό με καλύπτει απόλυτα. Ναι, είναι και η πίεση που υπάρχει γεννάει τελικά την αρρώστια γιατί πετάγοντας, πετάζον, πετάγοντας ανθρώπους έξω από το, το, ε, τις σχέσεις της ε, βασικές, της κοινωνικές βάζοντάς τους στο περιθώριο, ε, δημιουργεί πίεση και δημιουργεί την αρρώστια. Αυτή η κοινωνία δημιουργεί αρρώστια την οποία μετά αντί να τη θεραπεύει προφανώς απλά την καταστέλει. Ωραία. Ε, ωραία δεν νοώ με του ορισμούς, ε, με, σαν, πρώτο, σαν πρώτα σχόλια στην πρώτη ερώτηση. Τώρα ε, θα συνεχίσουμε, βασικά θα αρχίσουμε έτσι, μετά το, αυτό που ήθελα να ακούστε, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, και χωρίς να κάνω κάποιο σχόλιο γιατί αυτά που είπατε είναι πολύ έτσι, to the point. Ε, να πούμε, τώρα εγώ έχω γράψει διάφορε ερωτήσει, οποίε θα τι πω και θα τι άλλο συμπληρώσω με διάφορε άλλε. Ε, λέμε τώρα, αν κάποιο ε, δεν νιώθει καλά, έχει διαγνωστεί με κάποιο ζήτημα, τι μπορεί να κάνει και που απευθύνεται. Ξεκινάει αυτό από το σχολείο, αν κάποιο παιδί δεν αισθάνεται καλά, ε, γνωρίζετε αν υπάρχουν ψυχολόγοι. Λένε, ευαγγελίζονται ότι πλέον υπάρχουν ψυχολόγοι, στα σχολεία, περνάνε και κοιτάζουν τα παιδιά. Ήσχεί αυτό, γνωρίζετε κάτι πάνω στο αυτό; Αριθμούς δεν γνωρίζω. Ε, αυτό που έχω καταλάβει είναι ότι ναι, ακούγεται ότι υπάρχουν και στο σχολείο των παιδιών μου για παράδειγμα υπάρχει ψυχολόγος που πηγαίνει κάποιες μέρες την εβδομάδα αλλά ο τρόπος με τον οποίο υπάρχει αυτή η παρουσία φαίνεται να είναι πολύ ελληματικός σε σχέση με τις ανάγκες ε, Εντάξει, θα πρέπει βέβαια κανείς να γνωρίζει τους αριθμούς για να απαντήσει πάνω σε αυτό. Δεν... Βασικά δεν θα έλεγα ότι υπάρχει μια ορισμένη ηλικία στώνει και καλά η νεαρή που ξεκινάει οποιαδήποτε ψυχική διαταραχή, α την πούμε έτσι. Ε, μπορεί να έχει κανείς και στα 40 και στα 50 και στα 60 του να εμφανιστεί. Τώρα, πολύ σοβαρέ ψυχικές διαταραχές εμφανίζονται στη νεαρή ηλικία και μάλιστα ε, η επιδίωξη ανείχνευσης πιθανής ανοίγνευσης, ε, μια ψυχική διαταραχή η οποία υποτίθεται ότι έχει τον κίνδυνο να γίνει πάρα πολύ σοβαρή, όπως αυτό που ονομάζει τη σχησοφρένεια κτλ. Ε, φτάσει στο σημείο να προωθείται πάρα πολύ από τη, φαρμο, από τη φαρμοκομηχανία, η οποία ενδιαφέρεται πάρα, πάρα πολύ πώς θα επεκτείνει την αγορά του φαρμάκου ακόμα και στη βρεφική ηλικία να φτάσει. Έχει φτάσει μέχρι δύο χρονών να δίνουν στι Ηνωμένε Πολιτείε δηλαδή ψυχολογικά φάρμακα. Και έχουν βάλει ένα, μια διαγνωστική κατηγορία, παπειλούμενη ψύχωση. Δηλαδή σε βλέπω, είσαι το παιδί λίγο διαφορετικό, λίγο παράξενο κτλ. Α, πιθανόν είναι εγκυμονή, σιζοφρένεια. Άρα α πάρει φάρμακο από τώρα, ας πούμε, πριν την αναπτύξη. Γι' αυτό υπάρχουν και ένα σωρό προγράμματα που χρηματοδοτούνται τώρα, παρά ορισμένου χρόνου, με ΕΣΠΑ κτλ. Ε, τη έγκαιρη παρέμβαση στην ψύχωση. Δηλαδή από υπηρεσίε οι οποίε δεν έχουν καμία, κανένα κοινοτικό υπόβαθρο, να είναι κέντρα ψυχική υγεία, να παρεμβαίνουν σε μια κοινότητα κτλ., όπου η έγκαιρη παρέμβαση στην ψύχωση θα ήταν ένα μέρο τη δραστηριότητά του, το, το πράγμα καθεαυτό. Δηλαδή σου έρχεται ένα γονιό και σου λέει: Το παιδί μου είναι κάπω έτσι. Α, ε, πρέπει να παρεύουμε πούμε, να κάνουμε την έγκαιρη παρέμβαση. Λοιπόν, ε, Το οποίο βυσικά είναι, δεν καταλήγει πουθενά. Δηλαδή δεν έχει κανένα αποτέλεσμα αυτό το πράγμα. Αν δεν είναι σε, στο πλαίσιο μια σφαιρική συνολική υπηρεσία, να υπάρχει. Λοιπόν, το έχουν προωθήσει πολύ φερμανικέ μηχανίες αυτό το πράγμα δηλαδή. Και Τώρα, όσον αφορά τα σχολεία, εδώ είναι ένα μεγάλο θέμα που πρέπει να το δούμε καθεαυτό αυτό τι γίνεται στα σχολεία αυτή τη στιγμή. Γιατί υπάρχει, όπω υπάρχει κρίση, υπάρχει κρίση στο σχολείο, πάρα πολύ μεγάλη. Βλέπουμε γίνεται με νεολαία σήμερα με τα περιστατικά βίας μέσα στα γυμνάσια, στα αγγλίκια κτλ. Μία νεολαία χωρίς μέλλον, χωρίς προοπτική αυτή τη στιγμή, αυτό που αντιμετωπίζει είναι μεγάλη συζήτηση αυτό το πράγμα που πρέπει να γίνει. Για μένα από τα κύρια ζητήματα που πολιτικά πρέπει να παρεμβαίνει κανείς, όχι με ένα στενό πολιτικό τρόπο, αλλά με την ευρύτερη σημασία της ένας πούμε, μέσα στα σχολεία. Και ο τρόπο λειτουργία του σχολείου, που είναι προστατευμένο στην αγορά κτλ. Και, και πάει τώρα ο ψυχολόγο, εκεί που γεννιέται το ζήτημα, αντί να χτυπήσουμε τι ρίζες του ζητήματο, πάμε να έχουμε ένα ψυχολόγο να στηρίξει το παιδί που το σύστημα το ίδιο το κάνει, το κάνει να είναι έτσι, α πούμε. Χώρε που πέρα, ένα ψυχολόγο μπορεί να πηγαίνει σε τρία και τέσσερα σχολεία, α πούμε, και να περνάει μία, μία ώρα τη βδομάδα, α πούμε, από εκεί. Αλλά η λύση είναι ο ψυχολόγο, όχι ότι δεν χρειάζεται, σαφώ και χρειάζεται να υπάρχει. Αλλά δεν είναι η λύση ο ψυχολόγος, δεν θέλει να αλλάξει το σύστημα, ας πούμε. Το πώς λειτουργεί το σχολείο, το πώς γίνεται η διδασκαλία, το τι προοπτικές έχουν τα παιδιά συνολικότερα, η σχέση με την οικογένεια, σχολείο, οικογένεια ε, και όλα αυτά τα πράγματα. Εδώ ο Άλεξ μας έχει σημειώσει, γιατί εγώ έχω μία ερώτηση πριν από όλα. Όταν λέμε ότι μπορεί και κάποιο παιδί 2, 4, 5 χρονών να του παρέχουν κάποια απερίθαλψη, αυτά γίνονται πλέον χωρίς κάποιο έλεγχο, δηλαδή δεν υπάρχουν ε, ε, κάπως τι μπορεί να δημιουργήσει αυτό το ζήτημα γιατί από ό,τι καταλαβαίνω όλα αυτά τα φάρμακα επηρεάζουν κάποιες ισορροπίες χημικές στον εγκέφαλο mm -hmm. κάπως έτσι πολύ γενικά. Mm -hmm. ε, πώς γίνεται ένα φάρμακο πάνω από ότι το έχουν δοκιμάσει αντίστοιχα παιδιά σε πολύ μικρή ηλικία για να δουν ότι δεν θα δημιουργήσει κάποιο ζήτημα ή οι φαρμακοβιομηχανίες μπορούν με τη δύναμη τους ε, να... Κάνουνε δηλαδή, εμένα μου φαίνεται περίεργωτικά ένα φάρμακο μπορεί να μην έχει δοκιμαστεί σε έναν ασθενή πέντε χρονών και για να δούμε τα αποτελέσματα πρέπει να πηγαίνει αυτό καιρό, έτσι δεν είναι ε, Υπήρχε επειδή πάντα η το φάρμακο από τα βασικά θέματα τη κουβέντα σήμερα είναι το θέμα ότι αν και είναι κοινωνικό αγαθό ήταν πάντα εμπόρευμα και όταν παράγει μια βιομηχανία ένα εμπόρευμα πρέπει να δει πώς θα, θα διευρ την αγορά, πώς θα το προωθήσει ω κάτι πολύ καλό που δεν έχει τίποτα κακέ παρενέργειες κτλ. αλλά πρέπει να τι αποκρύψει αυτές, να πει τι καλή δράση που έχει και να κοιτάξει να δει μέσα από ποιους θα προωθήσει το προϊόν βασικά είναι το ιατρικό σώμα ας πούμε και οι διάφοροι υπουργοί που πληρώνονται τα γνωστά αυτά τα πράγματα για να προωθήσει το προϊόν γιατί πρέπει να βγάλει κέρδος η φαρμακομηχανία γιατί είναι εμπορικό προϊόν αυτό το πράγμα Λοιπόν, αυτή είναι και η μεγάλη αντίφαση, δηλαδή το φάρμακο να είναι εμπορικό προϊόν και να πουλείται έτσι. Και υπήρχε μεγάλη πίεση στι Ενωμένες Πολιτείες πάρα πολλά χρόνια να γίνει η χρήση του αντιψυχωτικού φαρμάκου δικαλειπτικών κτλ. σε ηλικία κάτω από 18 χρονών. Και αυτό έγινε δυνατό επί του νεότερου. Στις αρχές του 2000, οι βοητικές εταιρείε, η προεκλογική του εκστρατεία δώσανε εκατομμύρια δολάρια, γιατί όλοι. Οι υποψήφοι στην Αμερική, την είναι από τη μία μεριά, από την άλλη, δεν υπάρχει διαφορά και το ξέρουμε αυτό, παίρνουν εκατομμύρια από την πολεμική βιομηχανία, η φαρμακοβιομηχανία. Η φαρμακοβιομηχανία είναι η δεύτερη κερδοφορία παγκοσμίω μετά την πολεμική βιομηχανία. Λοιπόν, καταλαβαίνουμε τι γίνεται εκεί πέρα. Αυτοί καθορίζουν τα διαγνωστικά συστήματα, είναι μέσα επιτροπέ που ψηφίζουν ότι αυτό είναι αρρώστια, εκείνο δεν είναι, θα βάλουμε τώρα αυτό, αργότερα θα βάλουμε τα άλλο κτλ. Αυτοί καθορίζουν τι θα γίνει ανάλογα με ποιο φάρμακο έχουν έτοιμο και θέλουν να προωθήσουν και τα λοιπά. Λοιπόν, και τότε είναι που πέρασε το να δίνονται τα αντιψυχωτικά φάρμακες ηλικίες κάτω από 18 χρονών και αντικαθληπτικά και τα λοιπά ε, και έχουν φτάσει σε κάποιες περιπτώσεις κατεξαίρεση ας πούμε μέχρι και την νηπιακή ηλικία ας πούμε να δίνονται. Λοιπόν, αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα που είναι υπό πολύ μεγάλη συζήτηση δηλαδή το, ποια προσέγγιση πάνω στο πρόβλημα ψυχική υγείας είναι η κύριαρχη σήμερα η βιολογική ότι είναι εγκέφαλο και εδώ στο φάρμακο το παιδί να είναι ήρεμο, να είναι ίσχο, να μην μας ενοχλεί και δεν μας νέαζει κάτι άλλο ας πούμε. Εκείνο το θέμα. Να είναι σπίτι, να είναι ίσχο και να με ενοχλεί. Δεν πράδειο, δεν βγαίνει έξω, δεν κάνει τίποτα... Ναι, ναι. προσθέσω σε αυτό και αυτό σε συνδυασμό με την απόλυτη ένδυα σε υπηρεσίες ε, ψυχικής υγείας για παιδιά και εφήβους ε, στη χώρα αυτό, μας μεγάλο. δημιουργεί ένα συνδυασμό καταστροφικό δηλαδή το, για παράδειγμα το να καταλήγουν έφηβοι ασθενεί να νοσηλεύονται στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής και στο δρομοκαίτιο έφηβοι ε, μέσα σε ένα τμήμα με 30-31 άλλου ασθενεί. Ναι. ακούγεται τρομακτικό είναι όμως κάτι που συμβαίνει. Διαρκώς. Ε, οι κλίνες υπεδοψυγιατρικές είναι ανύπαρκτες και όσε υπάρχουν είναι πάντα καλυμμένες και πολύ συχνά βρισκόμαστε στη θέση να υποδεχόμαστε στο νοσοκομείο έφημους χρόνου. για να μπουν να νοσηλευτούν σε μια κλινική που φαντάζεσαι πώ μπορεί να είναι η εικόνα και με την ταυτόχρονα με την... Ε, ε, ενώ υποτίθεται να υπάρχει ένα πλαίσιο εφαρμογής μέτρων περιορισμού του 18 μέσα στο οποίο προβλέπεται ότι απαγορεύεται η εφαρμογή μέτρων ε, καθήλωσης σε εφήβους και ότι κατ' εξαίρεση σε πολύ ειδικέ περιπτώσεις μπορεί ένας εφήβος να ε, απομονωθεί σε δωμάτιο απομόνωσης. Ε, αυτό προβλέπει το πλαίσιο εφαρμογής στο Δαφνή, που δεν υπάρχουν δωμάτιοι απομόνωσης γιατί έχουν χρησιμοποιηθεί για να αυξηθούν οι κλίνες σε κάθε τμήμα από 25 να γίνουν... Μέχρι και 40 είχαν φτάσει πέρσι, μέχρι που καταφέραμε πούμε και, το, και βάλαμε ένα όριο στο 31. Ε, όταν λοιπόν μπαίνουν έφηβοι, δυστυχώς καθυλώνονται. Όχι δυστυχώς, δηλαδή είναι, είναι τρομακτικό να το ακούει κα, κάποιος απ' έξω και εγώ όταν το αναλογίζομαι πολύ συχνά υπάρχουν έφηβοι που είναι δεμένοι μέσα στο Δαφνή. Ωραία. Στη συνέχεια τώρα και σε αυτά τα ζήτηματα μπορούμε να κάνουμε φόκου, mm. αλλά νομίζω ότι όχι, το θα προχωρήσουμε. Θα πούμε λίγο, γιατί συζητάμε τώρα συνέχεια για τα φάρμακα. Mm. Ε, το φάρμακο αυτό ε, συνδυάζεται με τη λέξη καταστολή, γιατί πολλές φορές ακούμε και εδώ θα μιλήσουμε μετά και γιατί είναι διαφορά που αρκετό κόσμος δεν γνωρίζει ψυχίατρος και το πεδίο. Στην εργασία του Και ο ψυχολόγος και το πεδίο στην εργασία του mm. Πώς συνεργάζονται αυτοί οι άνθρωποι Και αν υπάρχει συνεργασία Έτσι δεν θα πω μόνο σε δημόσιες φορείς Και ο καθένας Ποιο είναι το περιθώριο της δικής του εργασίας Ξεκινήστε το πως θέλετε Για το φάρμακο Επειδή κάνουμε πάντα κριτική Σε θέμα του φαρμάκου Κινδυνεύουμε mm. μερικές φορές να θεωρηθούμε Ότι είμαστε άντια στο φάρμακο oh. Δεν είμαστε στο φάρμακο Είμαστε υπέρ της λελογισμένης χρήση και όχι του μονόδρομου της φαρμακοθεραπείας. Εδώ είναι το μεγάλο θέμα. Ενάντια στην ασίδωτη χρήση του, ε, του φαρμάκου. Λοιπόν, το φάρμακο έχει αποδειχθεί ότι δεν ε, σε κάνει καλά... με την έννοια ότι δεν έχω πια τη σοβαρή ψυχική αρρώστια παραδείγματος χάρη... παρά σε πολύ μικρό ποσοστό. Απλώς καταλειάζει συμπτώματα, ας πούμε, κτλ. Λοιπόν, και είναι ένα από του 100 παράγοντε που πρέπει να υπάρχουν για να βοηθεί το άτομο να αρρώσει και να έχει μια κανονική κοινωνική ζωή. Όχι ότι δεν χρειάζεται, χρειάζεται, αλλά πρέπει να υπάρχει μια καλή συνεργασία. Καταρχήν, ο, ο ψυχίατρο να μην έχει εκπαιδευτεί στη βάση του βιολογικού μοντέλου όπου όλα τα πράγματα είναι στον εγκέφαλο κτλ. Άρα θα δω στο φάρμακο και δεν μοιάζει τίποτα άλλο. Αλλά να δω όλε τι πτυχέ τη ε, ψυχική αρρώστια, του ψυχική οδύνη κτλ. Μπορεί να είναι θέμα οικογένεια, θέμα εργασία, θέμα εισοδήματο, θέμα στέγη, κοινωνικών σχέσεων, όλα αυτά τα πράγματα, α πούμε, τα οποία δεν είναι απλώ ε, παράγοντε επιβαρυντικοί πάνω σε ένα βι, ε, βιολογικό υπόστρωμα. Είναι, υπάρχει μια δελεκτική σχέση ανάμεσα σε όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, γιατί ο άνθρωπο ε, είναι ένα κοινωνικό άνθρωπο. Σκέφτεται και αισθάνεται διαμέσου, μέσα από τον εγκέφαλο του βέβαια, αλλά διαμέσου τη σχέση με του άλλου και τον κόσμο. Δηλαδή δε, δεν υπάρχει ο άνθρωπος απομονωμένο, δηλαδή και μόνο μου να πάω και να πάω στο Everest ε, πάντα ενάντια στου άλλου θα σκέφτομαι, δηλαδή οι άλλοι θα είναι απέναντι. Δεν μπορεί να υπάρχει σκέψη του ανθρώπου, είναι κοινωνικό ο άνθρωπο ας πούμε. Άρα ε, μπορεί να κατανοήσω την υπηρετική του αρρώστια, τη διαταραχή του κτλ μέσα από το σχεσιακό και κοινωνικό σύστημα των σχέσεων της οποίας έχει ας πούμε και να δούμε τι παραμόρφωση υπάρχει εκεί πέρα. Λοιπόν, με αυτή την έννοια ε, το φάρμακο ναι, μεν ε, βοηθάει, αλλά χώρια που υπάρχει μια πλη, μεγάλη απόσταση ανάμεσα, ξέρω εγώ, στην τοπαμίνη και στη σερωτονίνη, ξέρω εγώ, και στα δισεκατομμύρια νευρώνων που έχει ο κάθε μα εγκέφαλο μέσα. Το πώ τελικά είναι που μέσα από όλα αυτά τα πράγματα σχηματίζεται η σκέψη, το συνέστημα, η βούληση και όλα αυτά τα πράγματα. Εμεί τυπάμαι τώρα μια ουσία, την τοπαμίνη, ξέρω εγώ, ψηλή τοπαμίνη, σχιζοφρένεια. Στη σειρωτονίνη ξέρω εγώ και τα λοιπά, με την κατάθλιψη, τι θα κάνουμε εκεί πέρα. Λέει αυτό είναι το θέμα. Πώ δίνουμε με καταθληπτικό και ο άλλο πάει και αυτοκτονία, α πούμε. Γιατί πάρα πολλά δικαστήρια έχουν γίνει με ανθρώπου που παίρνουν το διαδικτικό και πάνε και αυτοκτονούν μετά. Λοιπόν, οι παρενέργειε δίνεις ένα φάρμακο και ο άλλο παίρνει μέσα σε δύο μήνε, 10 και 20 κιλά, α πούμε. Η το και δεν μπορεί να κουνηθεί ας πούμε. Ελάξει, έχει ακαμψία και όλα αυτά τα πράγματα άρα πρέπει να είναι κανείς δίπλα και να βλέπει την αντίστοιχη δοσολογία να μην δυσκολεύει τη ζωή του ανθρώπου πούμε, το φάρμακο που του δίνει πούμε. μια στενή συνεργασία και όχι αν το Πάρτο πήγαινε κι άλλα σε ένα μήνα ή καμιά φορά και σε τρει μήνες για να δούμε πως είσαι και τα λοιπά και αν πας θες να συμπληρώσει κάτι Okay. Ε, ναι. Σε σχέση με το, με το φάρμακο ή για τις σχέσεις ναι, ναι. Ή για τον το ρόλο του φ... ψυχολόγου τα το, το πολύ. σε δεύτερο <Σιναι> ναι, το connecting people θυμάσαι που μας έλεγε ένας Σουηδός που είχε έρθει μια φορά σε ένα συνέδριο και έλεγε ότι το κλειδί ε, στην δουλειά, στην κοινότητα είναι το connecting people αυτό που το λόγο της, του, της Νόκια τέλο πάντων. Ότι αυτή η αποκατάσταση των σχέσεων, των συνδέσεων είναι που βοηθάει τον άνθρωπο όταν μιλάμε για τέτοιου τύπου σοβαρέ ψυχιατρικές διαδραχές. Και αυτό είναι δική μα δουλειά, να το ευωδώσουμε, να είμαστε δίπλα για να βοηθήσουμε να γίνει. Γιατί ακριβώ αυτό έχει διαταραχθεί όταν ένα άνθρωπο έχει ερωτήσει. Το κρατάω και πρέπει να ακούγεται, γιατί στην εποχή τη ευκολία όλοι ψάχνουν τη μαγική λύση. Mm. Αν η μαγική λύση είναι το φάρμακο, το μόνο το φάρμακο είναι καλά. Ο κύριο Μεγαλοκονόμου, ο Θόδωρο και η Μαρία εδώ μα λένε ότι είναι ένα κομμάτι τη λύση του καθενό ζητήματος που έχει το άτομο, έτσι το φάρμακο, είναι ένα κομμάτι. Αυτό παρεπιπτόντως έχει υιοθετηθεί και εσωτερικευθεί από τον πληθυσμό γενικότερα. Δηλαδή αυτό που είχε παρατηρηθεί είναι ότι κάποτε μέχρι ξέρω, τα μέσα του προηγούμενου αιώνα, από ήταν... Είχε, αυτό, ο καθένα έπρεπε τον εαυτό αυτό που είχα να έχω ένα ψυχολογικό εαυτό δηλαδή έχω μια ψυχολογία μέσα μου με άγχος κατάθλιψη, εξωστρέφεια, εξωστρέφεια και τα λοιπά, και πάω στο ψυχίατρο ή στον ψυχολόγο να κάνω ψυχανάλυση να κάνω ψυχοθεραπεία κτλ. όπου βέβαια και αυτό έχει τη δική του κερδοφορία κτλ. ας πούμε άμα δεν πληρώσεις δεν έχεις κίνητρο να γίνεις καλά και τα γνωστά που έχουν οι Αργότερα, όμως, αναπτύχθηκε ο, ο, ο βιοχημικός εαυτός. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι, όταν ακόμα δούλευα στο κέντρο ψυχικής υγείας, να έρχεται άτομο να λέει, ε, δεν μπορώ να κοιμηθώ το βράδυ, έχω έπνοια, το πριν που ξυπνάω έχω άγχος κτλ. Λέω, να δούμε, λέω, ότι έχει αλλάξει κάτι στη ζωή κτλ. πολλά τα λόγια. Δώ μου κάτι να ηρεμήσω. Δώ μου κάτι να κοιμηθώ, σε παρακαλώ. Δεν έχει νόημα Δηλαδή, αυτό ο βιοχημικό δηλαδή έχει γίνει ο τρόπο που ο άλλο αντιλαμβάνεται τον εαυτό του. Ότι κάτι φταίει μέσα, μια χημική ανισορροπία υπάρχει και εδώ με το φάρμακο να το διορθώσω. Και αυτό πιστεύει και η βιολογική η ψυχιατρική κατά κάποιο τρόπο. Ότι πάρει το φάρμακό σου, γι' αυτό και τα ραντεβού είναι 5 και 10 λεπτά, ας πούμε. Αντί, δηλαδή, πες με τι έχει αυτό, να βγάλω συνταγή και φύγε. Αυτή είναι η ιστορία δηλαδή, που λειτουργεί. Και όχι μόνο η Ελλάδα, αυτό είναι διεθνέ το πράγμα. Η Αγγλία που ήταν για εμάς κάποτε σημείο αναφορά τουλάχιστον κάποιε πόρε και τα λοιπά. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν μαζικέ παρετήσει ανθρώπων από το σύστημα γιατί δεν έχουν πάνω από 5 λεπτά να μιλήσουν ας πούμε. Δεν το, αυτό δεν το γνωρίζα καθόλου. Ναι, ναι Η Αγγλία να έχει, έχει ακούσει νοσηλίε κάτω από 10% αυτό ψάχναμε και εμεί, και τώρα έχει από 50% και πάνω, εδώ και αρκετά χρόνια. Γιατί δεν βάζουν ακούσιου, έχουν τη διαρρίσκη που παίρνουν μόνο ακούσει νοσηλεία οι κλινικέ. Και δώσατε την πάσα να μας πείτε ποιο είναι το περιθώριο εργασία ενό ψυχιάτρου. Το περιθώριο εργασία σε ψυχιάτρου, το θέμα είναι ο ψυχιάτρος με ποια κουλτούρα και ποια απόφαση για πρακτική μπαίνει μέσω στο σύστημα. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι τα πράγματα έχουν φτάσει σε τέτοιο σημείο παλινδρόμηση αυτή τη στιγμή, συνολικά μιλώντα. Όπου ακόμα και ανθρώπου με τι καλύτερε προθέσει να θέλει να κάνει κάτι διαφορετικό, άμα είναι μόνο του μέσα σε ένα ιδρυματικό σύστημα το οποίο λειτουργεί με συγκεκριμένου κανόνε καταστολή κτλ. Ε, θα αισθανθεί, θα γίνει ο, ε, ο κακός τη ιστορία, αυτό που είναι ο παράξενοι και τα λοιπά. Και δεν θα μπορέσει να κάνει αυτό που θέλει. Ε, βέβαια, εντάξει, άμα ε, το παλεύει για κοιτάξει να δικτυωθεί κατά κάποιο τρόπο και με άλλου που έχουν μέσα αντίστοιχε αντιλήψει. Αλλά η σημερινή εποχή δεν έχει σχέση με το τι ήταν πριν στι 30-40 χρόνια, σχάρι, η κατάσταση. Καλά, η Ελλάδα ήταν πάντα μια χώρα εισαγόμενων εμπειριών, α πούμε. Δεν είχαμε ποτέ ούτε κίνημα ψυχιάτρων που να διεκδικεί κάτι κτλ. Δηλαδή, η μεταρρύθμιση στην Ελλάδα έγινε επειδή υπήρχε η λέρο συντροπή τη Ευρώπη. Αν δεν υπήρχε η λέρο συντροπή τη Ευρώπη, η Ελλάδα δεν νοιάζει κανέναν για ψυχιατρική μεταρρύθμιση ή να αλλάξουμε πράγματα. Λοιπόν, η ιστορία είναι φοβερή ότι είχε γίνει δεκαετία το 80 πριν εδώ πέρα. Λοιπόν, ε, αλλά ε, το θέμα είναι ότι τότε υπήρχαν αυτοί οι προβληματισμοί και κανείς μπορού, ε, έλεγαν ότι πρέπει να κάνουμε μεταρρύθμιση, ήταν η αναζήτηση την περίοδο εκείνη. Οπότε κάποιος που το πίστευε πολύ... Είχε το περιθώριο να κινηθεί. Σήμερα τα πράγματα έχουν κοινωνικά και πολιτικά, γιατί η ψυχιατρική εξαρτάται πάρα πολύ από το πολιτικοκοινωνικό κοινωνικο πλαίσιο, α πούμε. Όπου υπήρχε μεταρρυθμιστικά κινήματα στην ψυχιατρική, είχαν σχέση με κοινωνικά κινήματα. Δηλαδή, ο Μάη το 68, η δεκαετία του 70 στην Ιταλία, χωρί αυτά δεν θα υπήρχαν τα μεταρρυθμιστικά κινήματα. Και, δηλαδή, αν θέλαμε τα πούμε στη συνέχεια με πιο πολύ λεπτομέρεια τι είχε γίνει στην Ιταλία δεκαετία του 70, μόνο έτσι μπορούσε να περάσει ο νόμος του Μπαζάλη για το κλίσιμο των ψυχιατρίων κτλ. Λοιπόν, δεν μπορεί να αποχωρήσει κανείς τις κυρίες αντιλήψεις στην ψυχιατρική, ποιες είναι, από το τι, πώς κινείται η κοινωνία αυτή τη στιγμή ας πούμε, να αμφισβητούμε τι κυρίαρχε αξίες, την κυρίαρχη κοινωνική οργάνωση ας πούμε. Η ψυχιατρική, δεν υπάρχει ένας γραμμικός τρόπος ότι επειδή είμαι πολιτικά, θέλω να τρέψω το σύστημα, άρα και στην ψυχιατρική κάνω αυτό που πρέπει. Είναι η ιδιαίτερη μικροεξουσία που θέλει η τη δική της ιδιαιτερότητα βέβαια να την παλέψει κανείς μέσα εκεί. Αλλά αυτά τα πράγματα συνδέονται μεταξύ τους. Όταν υπάρχει το κίνημα της κοινωνικής αφισβήτησης, α το πούμε, και πολιτικής, υπάρχει και το έδαφος για να αναπτυχθεί η αφισβήτηση του ψυχιατρικού θεσμού, ας πούμε. αυτό Σκέφτομαι λίγο αυτό που είπαμε πριν σε σχέση και με το φάρμακο. Το φάρμακο δίνεται, πρέπει να δοθεί μέσα σε μία σχέση για να κάνει τη δουλειά του όπως πρέπει δηλαδή για να συντηρηθεί και να κάνει σωστά τη δουλειά του και να συνεχίσει ο άνθρωπος να εμπιστευτεί και να συνεχίσει να το παίρνει αυτό γίνεται σε μια σχέση το ίδιο και ένας επαγγελματίας, ένας ψυχίατρος, ένας ψυχολόγος θα δομήσει το ρόλο του και θα δουλέψει με βάση και τη σχέση που, και ο, που θα μπορέσει μάλλον τη σχέση με το πλαίσιο, με το σύστημα στο οποίο εργάζεται και με τα υπόλοιπα μέρη του συστήματος. Δηλαδή το, το θέμα σχέσης είναι κάτι το οποίο αντανακλάται σε όλα τα επίπεδα. Το πώς σχετιζόμαστε και πώς είμαστε κομμάτα, κομμάτια πάντα ενός ε, συστήματος. Και το πώς θα δουλέψουμε εξαρτάται πάρα πολύ από το τι σχέσεις και σύστημα, μικροσύστημα πούμε, θα καταφέρουμε να δομήσουμε για να υπερασπιστούμε τον τρόπο που πιστεύουμε. Και το περιθώριο ε, ενό ψυχολόγου στη δουλειά του. Το περιθώριο... Μεγάλη κουβέντα και αυτή πάλι, Σίγουρα. δεν ξαρτάται πού θα βρεθείς. Ας πούμε, εγώ είχα την τύχη και βρέθηκα σε ένα περιβάλλον με δευθυντή τέλος πάντων τον Θόδωρο και μπορέσαμε μέσα σε μία ομάδα να φτιάξουμε μία θεραπευτική ομάδα και σαν ομάδα να δουλέψουμε και να ακολουθήσουμε ένα συγκεκριμένο τρόπο δίνοντας έμφαση στις ε, ε, στους ανθρώπους με σοβαρές ε, ψυχιατρικές διαταραχές. Ε, ναι, δεν είναι κάτι δεδομένο αυτό. Όταν βρεθείς σε έναν άλλο χώρο, απλά σε ένας ψυχολόγος που θα σε πάρουν εν μία νυκτή και θα σου πούνε εκεί υπάρχει κενό για ψυχολόγο, θα πηγαίνεις μία μέρα την εβδομάδα να δουλεύεις εκεί. Αυτό που θα κάνεις εκεί δεν μπορεί να είναι κάτι ξεχωριστό, ένα κομματάκι. Θα πρέπει να είναι πάλι σε εναρμόνιση με το πλαίσιο στο οποίο βρίσκεσ δεν υπάρχει αυτή η εναρμόνιση και ο καθένας έχει το γραφιάκι του και κάνει το δικό του κομματάκι. Τελικά ο καθένας έχει το δικό του μικρό μαγαζάκι. Και ναι, <ΣΣ> δεν ξέρω αν σε κάλυψα. Ο, και ο και <συγλώδη> η ψυχολογή ήταν πάντα φτωχό συγγενής στην όλη ιστορία γιατί είναι, εξουσία είναι, η εξουσία υπάρχει η καθετοποίηση των σχέσεων μέσα στις ιεραρχίες του, στο ψυχιατρίο που δουλεύει. Ο ψυχίατρος, ψυχολόγος είναι από κάτω και ο συλλευτής και φυσικά ο ασθενής στον πάτο, ας είτε. Ναι. Λοιπόν, το θέμα ήταν και η προσπάθεια που κάναμε τότε ήταν να υπάρχει μια οριζοντιότητα στις σχέσεις αυτές, ας πούμε. Ο, δηλαδή, να, ο ψυχιέδας με τον ψυχολόγο, τον νοσηλευτή και να έχουν μια ισότιμη σχέση, ε, να έχουν ακόμα και καθήκοντα ε, όχι... Τελείω διαμερισματοποιημένα, α πούμε, αυτά τα καθήκοντα του νοσηλευτή, αυτά του ψυχολόγου, αυτού του ψυχιάτρου, αλλά αλλιώ συμπλέκονταν αυτά τα πράγματα. Και υπήρχε μια ισοτιμία σε αυτό το πράγμα, α πούμε, σε αυτή την ιστορία. Τώρα, βέβαια, από την άλλη, οι ψυχολόγοι δεν θα υπήρχαν όσοι υπάρχουν σήμερα στο εθνικό σύστημα, αν δεν είχαν γίνει τα προγράμματα του ψυχαργό τότε. Λοιπόν, και τότε προσλήφθηκαν πολλοί, τώρα δεν προσλαμβάνεται κανένας φυσικά, εννοείται. Το μόνο που δεν θέλουμε είναι ψυχολόγος, ας πούμε. Δεν υπάρχει περίπτωση, δηλαδή χώρια που σε πάρα πολλά τμήματα, ας πούμε, ψυχολόγοι δεν λαμβάνονται καθόλου υπόψη, δηλαδή, μέσα στο νοσοκομείο. Ή κάνουν... Ε, α, υπάρχει και το άλλο που λέμε α, Λέει αυτός είναι, θέλει να μιλήσει Να πάει να είναι ψυχολόγο Να πάει στον ψυχίατρο δεν θα μιλήσει Θα πάρει το φαρμακό του ναι, Υπάρχει Αυτό, και αυτό, ναι, αυτό, ναι, αυτό ναι, το ξέρει η Μαρία ναι, πολύ ναι, καλά Θέλει ναι. ε, να μιλήσει θα πάει στον ψυχολόγο Μία ερώτηση που μου έχει έρθει και είναι για σας είναι ότι έρχεται ποτέ, λέει κανείς κόντρα... η συνείδηση του τα πολιτικά του, πιστεύω... με τους κανονισμούς της εργασίας... και πώς το διαχείριζεται αυτό ο κόσμος, οι εργαζόμενοι. Ε, πολλές φορές, μάλλον... Ε, βρισκόμαστε συχνά μπροστά σε, στο τέρμα μιας διαδρομής... σε διλήμματα, μάλλον. Υπάρχει μια σειρά διεξόδων... Ε, ε, όπου μπαίνει κανείς, που οδηγούν σε μια κατάσταση που βρίσκεσαι σε ένα δίλημα. Εκεί όποιο δρόμο και αν διαλέξεις από τους δύο που βλέπεις μπροστά σου σαν εφικτούς είναι και δύο λάθος. Ε, οπότε εκεί πραγματικά νομίζω, δηλαδή ένας νέος ειδικευόμενος γιατρός που βρίσκεται στο νοσοκομείο και αναγκάζεται να εκτελέσει ακολουθώντας τις οδηγίες και το, την καθημερινότητα του Ιδρύματος. Αναγκάζεται να εκτελέσει μια καθήλωση με τον τρόπο που. Ε, ήδη συντελείται εκ των πραγμάτων βρίσκεται μπροστά σε ένα διέξοδο γιατί εκείνη τη στιγμή δεν υπάρχει άλλη λύση δηλαδή ο άνθρωπος που είναι διαγερτικός είναι στο ίδιο τμήμα με, την, με μια γιαγιά που περπατάει και αν τη σπρώξει θα πέσει κάτω και θα σπάσει τη... είναι σοβαρό δηλαδή οπότε εκεί βρίσκεται αντιμέτωπο με ένα δίλημα που πρέπει να πάρει μια απόφαση θα ενώ δεν είναι θεραπευτικό να καθυλωθεί ο ασθενής αλλά υπάρχει ο κίνδυνος να δεν καθυλωθεί ο ασθενής. Οπότε ό,τι και να επιλέξει μέσα του έχει χάσει κάτι. Ε, θεωρώ ότι συνέχεια βρισκόμαστε μπροστά σε τέτοια διλήμματα. Αυτό είναι ένα πιο ξεκάθαρο έτσι, παράδειγμα που αναγκαστικά ε, βρίσκεσαι ενάντια σε αυτό που πρεσβεύεις ε, ως σωστό, ω ηθικό. Ε, όμως αυτό είναι η τελική διαδρο... η... το... το τέλος μια διαδρομής στα προηγούμενα στάδια τη οποία δεν έχεις μπορέσει να παρέμβει. γιατί είναι πολύ πιο περίπλοκα. Ε... Αυτό, οπότε εκεί είναι ευλογία το να είσαι σε μια θεραπευτική ομάδα που έχει κάποιες αρχές και με έναν τρόπο προσπαθείς να τις... προσπαθεί να τις υποστηρίξει. Αλλά το υπερσύστημα πάντα έχει τους περιορισμούς του. Εγώ δηλαδή έχω νιώσει αυτό. Το ερώτημα, η απάντησή μου δηλαδή στο ερώτημά σου είναι θετική. <coughs> ναι, δεν είναι εύκολο. Εγώ τον μεγαλύτερο χρόνο τον πέρασα ω διευθυντή. Και μάλιστα όταν έπρεπε να πάω στη Λέρο, υπήρχε το δίλημα αν θα πάω με μετάταξη που θα ήμουν επιμελητή Α ή αν θα πάω στη διευθυντή. Εάν είχα πάει ω επιμελητή, α πούμε, μελητής, πούμε με μιά, δεν θα είχα την εξουσία. Και εδώ χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη. Να κάνω τη χρήση τη εξουσία που έκανα, α πούμε. Ε, ενώ σαν διευθυντή, παρόλο που. Είχαμε την από την φοβερή πίεση, ας πούμε, και εχθρότητα από το περιβάλλον εκεί και από το Υπουργείο και όλα αυτά. Ε, υπήρχε μια αξιωσία που πρέπει να χρησιμοποιήσει προς συγκεκριμένου σκοπούς που ε, ήταν σε συμφωνία με τους πολιτικούς στόχους που είχες, ας πούμε, γενικότερα. Λοιπόν, ε, αυτό το πράγμα βέβαια είναι πολύ προβληματικό μες στα ψυχιατρία. Τη στιγμή που κάποιοι, γιατί το θέμα ε, το θέμα δεν είναι να πει ότι δεν θέλουμε καμία εξουσία. Το θέμα πώς, αυτή που έχεις, πώς την αποδομείς χρησιμοποιώντα τη σε διαφορετική κατεύθυνση, ας πούμε. Εκείνο το θέμα. Ε, να ρωτήσω. Υπάρχουν και ιδιωτικές δομές. Ε, και μαζί με τις δημόσιες δομές υπάρχει το ίδιο πλαίσιο λειτουργίας. Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι νόμοι και κανόνε που ισχύουν και για τα ιδιωτικά και τα δημόσια. Και... Αυτά ισχύουν και στο εξωτερικό. Δηλαδή, υπάρχει κάποιο, κάποια χάρτα, δεν ξέρω πώ το λένε, που υπάρχουν κάποιοι κανονισμοί που ισχύουν σε ένα επίπεδο παγκόσμιο, διεθνή. Ναι, Ο ιδιωτικό τομέα υπάρχει και στην ψυχική υγεία, όπω σε όλη την υγεία. Ας πούμε. Ένα μεγάλο κομμάτι είναι ο ιδιωτικό τομέα. Και είναι ο κερδοσκοπικό και ο λεγόμενο εντό εισαγωγικών μη κερδοσκοπικό, η ΜΚΙΟ που λέμε. Λοιπόν, ένα μεγάλο κομμάτι τη ψυχιατρικής λεγόμενης μεταρρύθμισης, αλλά δόθηκε σε μκιό σε αυτή τη χώρα. Το οποίο, ε, αν κανείς... Αυτό δεν μια εντολή των Βρυξελών κατά κάποιο τρόπο, μια και γίνεται όταν σε όλη την Ευρώπη, να γίνει και εδώ πέρα. Και αυτό που άλλαζε πάρα πολύ ήταν η σχέση εργασία. Δεν δηλαδή, υπήρχε μονιμότητα του προσωπικού, υπήρχε σχέση ιδιωτικού δικαίου του προσωπικού εκεί. Αυτό ήταν το πρώτο βήμα, πάμε σιγά σιγά που λέμε και μέχρι που δόθηκε ε, στις, στην αρχή της προηγούμενης δεκαετίας η δυνατότητα σε κάποιον που έχει ιδιωτική κλινική να έχει και μη κερδοσκοπικό τομέα. Υπάρχει αυτό το παραμονόμοθετημένο. Λοιπόν, είμαστε σε μια διαδικασία προϊούς ιδιωτικοποίησης τα πάντα. Η ιδιωτικοποίηση έχει μπει μέσα στο ΕΣΥ κανονικά. Έτσι, τώρα αυτό που κάνει το νομοσχέδιο που θέλει να περάσει ο Κυβέρνηση αυτή είναι απλά και μόνο η ολοκλήρωση τη ιδιωτικοποίηση. Βασικά, γιατί και οι γιατροί που έτσι κι αλλιώ πάντα κάνανε την πλειοψηφία απογευματινό ιδιωτικό γιατρό στα κρυφά, τώρα το κάνουν επίσημα. Μπαίνουν τα ιδιωτικά χειρουργεία το απόγευμα. Αν θε να περιμένει δύο χρόνια για να χειρουργηθεί, πληρώνει και πα στο απόγευμα. Υπάρχουν ήδη από το Πασόκ, είχε να γίνει αρχέ του 2000, το απογευματινό. Ιατρείο που πληρώνεστε από 35 ανάλογα με το βαθμό του γιατρού που θα σε δει μέχρι 70 ευρώ για να έχεις γρήγορο ραντεβού. Διαφορετικά θα πρέπει να περιμένεις τα πρωινά ραντεβού, δεν ξέρω πόσο καιρό. Λοιπόν, η ιδιωτικοποίηση είχε μπει εδώ και πάρα πολύ καιρό μέσα, πούμε. και ο ιατρικός όμως η πλειονότητα του δεν ήταν αντίθετο ε, σε αυτή πούμε, που υπήρχε. Λοιπόν, τώρα η, διωτική, η προηγούμενη κυβέρνηση του ίδιου Πρωθυπουργού πέρασε τη δυνατότητα απευθείας εκτέλεσης ακούσεων νοσηλείων στι κλινικές. Αυτό το πράγμα υπήρχε από τις αρχές του 2000, αλλά δεν είχε βγει εκτελεστική υπουργική εγκύκλειο για να γίνεται. Λοιπόν, και το έβγαλε η Ράπτη πριν από πολύ κάνα δύο χρόνια, όπου εγώ είμαι ψυχίατος ιδιωτική κλινικής. Έρχεσαι εσύ, μου λες, έχω το παιδί που έχει αυτό... Θέλω να το βάλω. Σου φτιάχνω εγώ ένα χαρτί, το παιδί χρειάζεται νοσηλεία, α πούμε. Πα το χαρτί στον εισαγγελέα, βγάει εισαγγελική και μου το φέρνει στην κλινική που είμαι. Αυτό έχει γίνει, έχει καθιερωθεί αυτό το πράγμα. Ή όσον αφορά τη ισμικιό, τώρα δεν συζητάμε δηλαδή το τι γίνεται εκεί πέρα. Ε, υποτίθεται να παίρνουν για του ξενώσει και τα ασθενεί από τα ψυχιατρία, Δαφνίδρομο Καίτιο κτλ. Ε, Χόρια που επισύρριζε, έγινε το εξή φοβερό πράγμα. Δηλαδή, να βγάζει τι αίτημα υπάρχει στο διαδίκτυο και από εκεί να βγάζουν στο διαδίκτυο ότι εκεί υπάρχει κενή κλίνη. Οπότε, εκεί που υπάρχει κενή κλίνη, και εκεί που είναι το πρώτο αίτημα, θα πάει εκεί, α πούμε. Δηλαδή, καμία θεραπευτική διαδικασία, α πούμε, που κάποτε είχαμε, λέγαμε ότι έχουμε αυτού του ξενώνε, και θα μπορούμε να το στηρίξουμε σπίτι του. Κάνουμε προσπάθεια, εντάξει, θα πάει στο οικοτροφείο. Άρα, η ίδια θεραπευτική ομάδα τον να είναι στο οικοτροφείο, α πούμε. Λοιπόν, τώρα αυτό το πράγμα έχει ε, εκλείψει τελείως. Και τι κάνουμε. Πώς πάμε και αγοράζουμε ένα, ε, ξέρω, ένα πουκάμισο, μια μπλούζα και τα και έχουμε και την επιστροφή, το επιστρέψαμε γιατί δεν μου κάνει, δεν είναι καλό. Έτσι επιστρέφουμε και τον ασθενή. Έχουμε πολλές επιστροφές ασθενών από αυτές, από τις ΜΚΟ προς τα ψυχιατριά πίσω γιατί είναι δύσκολο, γιατί δεν κάνει για μα και και τον πίσω. Αυτό είναι... Δεν ξέρω αν λέω κάτι που είναι. Οι ενεργοί είστε χώρο, τα λένε και ξέρω, τα ζουν ακόμη. Να προσθέσω κάτι σε σχέση με το κομμάτι της συνεργασίας με ψυχολόγο για το δημόσιο ιδιωτικό τομέα. Για να κάνει κάποιος μια ψυχοθεραπεία για όσο διάστημα την χρειάζεται... Και για να υπάρχει έτσι μια ολοκλήρωση σε αυτή τη διαδικασία, θεωρώ ότι δεν υπάρχει τρόπο, έτσι όπω είναι τα πράγματα, να γίνει αυτό σε δημόσιο πλαίσιο. Οπότε στον ιδιωτικό, το... στον ιδιωτικό τομέα στρέφεται κανεί για να κάνει μια ψυχοθεραπεία. Τώρα, ένα κέντρο ψυχική υγεία που θα έπρεπε να δουλεύει με... με ένα τομέα πληθυσμού και να καλύπτει σε αυτόν τον τομέα του πληθυσμού πλήρω και σφαιρικά τι ανάγκε ψυχική υγεία του πληθυσμού αυτού, θα έπρεπε να μπορεί να καλύπτει και αυτά τα αιτήματα για ψυχοθεραπεία, έστω ένα, σε, για έναν ορίζοντα χρόνο συγκεκριμένο. Έτσι όμως που υπάρχει, υποστελ, ακόμη δηλαδή και στο δικό μα κέντρο Υγεία που υπάρχει και υπήρχε εξ αρχή αυτή η διάθεση, με την υποστελέχωση που υπάρχει και με, το μεγάλο, με τον μεγάλο πληθυσμό που έχουμε να καλύψουμε και την πληθώρα των αιτημάτων, άμα δεν προτεροποιηθούν τα αιτήματα στη βάση της οβαρότητας. Οπότε να εξασφαλιστεί δηλαδή ότι οι άνθρωποι που έχουν τις σοβαρές ψυχιατρικές διαταραχές θα καλυφθούν και θα πάρουν τη βοήθεια που χρειάζονται. Αν δεν το κάνει αυτό, να στρέψεις δηλαδή τους σπόρους σου για να καλυφθεί πρωτίστως αυτός ο πληθυσμό, Τα υπόλοιπα αιτήματα που είναι για να μιλήσουν με ψυχολόγο, για να κάνουν μια ψυχοθεραπεία για θέματα εγώ, σχέσεων ή για ύπιες ε, διαταραχές. Ε, οι άνθρωποι λοιπόν που έχουν αυτά τα αιτήματα που διεκδικούν Πολύ περισσότερο, γιατί έχουν, έχουν και εναισθησία μεγαλύτερη να ζητήσουν βοήθεια. Οπότε θα απορροφήσουν πολύ περισσότερο τους πόρους του Κέντρου Ψυχικής Υγείας. Και το αποτέλεσμα θα είναι ότι ο άλλος πληθυσμός που μας έχει πολύ περισσότερο ανάγκη θα μείνει ακάλυπτος. Δεν ξέρω αν το είπα μπερδεμένα. Ναι. Όχι, το κατανόησα και έδωσες άτυπα μία πάσα με, για να πούμε για τα δικαιώματα των ασθενών. Έχουν δικαιώματα αυτοί οι ασθενείς, εφαρμόζονται οριζόντια ή υπάρχουν προνόμια. Η πρόσβαση είναι για όλους και για όλες, άμεσα. Τώρα, γένια δικαιώματα, καταλαβαίνουμε στην κοινωνία που ζούμε, πόσο εύθραυστη είναι, ας πούμε. Ε... Λοιπόν, αν υπάρχει ένα τομέα του πληθυσμού ας πούμε, που τα δικαιώματα υπάρχουν κατόνομα, είναι ο τομέα των ψυχικά πασχόντων, α πούμε έτσι. Εκεί πέρα. Έχουν γίνει ε, παλιμμένα συνέδρια, διακηρύξει κτλ. από όλου του διεθνεί οργανισμού για το θέμα των δικαιωμάτων των και τα κτλ. Συνέδρια, κακό και βγαίνουν μόνο στα χαρτιά ότι είναι τα δικαιώματα αυτά κτλ. Αλλά στην πράξη τίποτα από αυτά δεν τηρείται. Λοιπόν, να πω δύο παραδείγματα. Καλό είναι να ακουστούν, ας πούμε, ε, για την ακούσια νοσηλεία. Προλέπετε, σπανθόν, δεν συζητάμε τώρα ότι ο μόνος τρόπος είναι ο εισαγγελίας, λέει στο ασυνικό του, μέχρι αστυνομία, παίρνει από το σπίτι, σε βάζει χειροπαίδες, επάει κλπ. Δεν συζητάμε γι' αυτό. Αυτό είναι, δεν λέμε, είναι μια κατάσταση, δεν παίζεται. Ε, λέμε ότι... Υπήρχε ένας νόμος παλιά, επιχούντας που είχε γίνει, 1374, ο οποίος έβαζε μόνο σαν κριτήριο ότι είσαι επικίνδυνος. Αργότερα, το 92 πέρασε ένας νόμος που ήταν πιο διαφορετικός, ή λίγο πιο προοδευτικό, σας το πούμε, που έβαζε και ζήτημα ότι ε, έχει, έχει ανάγκη λόγω της ψυχικής του διαταραχής, ας πούμε, να είναι και όχι απλά επειδή είναι επικίνδυνος για άλλους κλπ. Λοιπόν, έβαζε κάποιε προθέσει να πάει σε κατάλληλη υπηρεσία κλπ. και πρόβλεπε ότι εντό τριών ημερών έπρεπε να εισαχθεί στο δικείο και εντό δέκα ημερών να γίνει εκδίκαση. Πρώτον, τα δικαστήρια για 10-15 χρόνια δεν εφάρμοσαν τον νόμο που είχε ψηφιστεί, αλλά εφάρμοσαν τον νόμο τον προηγούμενο. Γιατί θέλουν να φύγουν όλη τη γραφειοκρατία που χρειάζεται. Αυτό έχει ξαναγίνει. Και επειδή. Ποιον ποιο νοιαζεί, ψυχικά ασθενή είναι. Λοιπόν, και μετά, από τη στιγμή που εφαρμόζεται τον νόμο, ποτέ δεν έχει γίνει εκδίκαση υπόθεση στις 10 μέρε. Γίνεται στι 60 μέρε, 70 μέρε, έρχεται μία ειδοποίηση, τη φέρνει ο κλητήρα στο... εκεί που νοσηλεύεται ο ασθενή, ο οποίο μπορεί να έχει πάρει και να έχει σπίτι του δηλαδή, να έχει φύγει, για να εκδικαστεί το αν έπρεπε να νοσηλευτεί όχι, πούμε, αλλά έχει πάρει και έχει πάρει σπίτι του. Και όταν έρχεται στο νοσοκομείο να παραδοθεί και είναι ακόμη αυτός μέσα, ο ψυχίατρος και οι προϊσταμένοι υπογράφουν ότι δεν δύναται να το παραλάβει, δεν είναι σε θέση να το παραλάβει. Και έτσι δεν μαθαίνει ποτέ ότι του έχει έρθει η για να πάει στο δικαστήριο. Γιατί? Γιατί αν γινόταν αυτό θα έπρεπε να βρουν συνοδούς νοσηλευτέ να το συνοδεύσουν στο δικαστήριο την ημέρα που θα ήταν να γίνει δίκη, το οποίο σιγά δεν βγάζουμε τη βάρδια. Θα του πάμε και στο δικαστήριο για να είναι στην υπόθεσή του και, λοιπά, και να έχει και δικό του δικηγόρο, πραγματογνώμονα για να αντιπαρατεθεί στην ακούσια. Ποτέ δεν έχει εφαρμοστεί ο νόμος για την ακούσια νοσηλεία, να μην πω για τη δικαστική συμπαράσταση επίση. Όπου υπάρχει μια δικασία, είχε βγει ένα νόμο το 96, που είχε μερικά θετικά στοιχεία. Εν πάση περιπτώσει, από κοινωνικού λειτουργού κτλ. Να υπάρχουν τα κριτήρια για τον κατάλληλο που θα αναλάμβανε ας πούμε τη συμπαραστάτη και τα λοιπά. αυτό επίσης ποτέ δεν έχει εφαρμοστεί αυτό που ζητάνε είναι ένα χαρτί από ψυχίατρο το οποίο δεν βλέπετε καν μέσα στο, στο νόμο ο οποίος να λέει ότι δεν δύναται να διαχειριστεί τα δά του το χαρτί του ψυχιάτρου και πάει εκεί και βάζουν ένα όπου βρούν και μετά ανεξάρτητα από το αν εκτελεί και πώς έχει αν εκτελεί τα καθήκοντά του ως συμπαραστάτης δεν νοιάζει κανέναν. Είναι το τρίτο της σύνταξης κανονικά, ας πούμε, μπορεί, μπορεί χίλια δύο πράγματα, αλλά λοιπόν είναι το περίο της πλήρους ανομίας. Δηλαδή η κατάσταση εξαίρεσης που λέει ο Αγκάμπεν είναι εδώ που ισχύει, ας πούμε, έτσι. Είναι. Τεράστιο το θέμα. Να προσθέσω μόνο, ας πούμε, ένα παράδειγμα σε σχέση με τη διαχείριση των οικονομικών Άλληλα. ανθρώπων. Τώρα μιλάμε για σοβαρές ψυχιατρικές διαταραχές μιλάμε για ανθρώπους που είναι σε νοσηλεία που φιλοξενούνται σε στεγαστικές μονάδες. Εκεί, ε, κάποιος μπορεί να μην είναι σε δικαστική συμπαράσταση, ε, αλλά να απαιτεί, για παράδειγμα, η τράπεζα. Από τον ασθενή, επειδή ακριβώ βλέπει ότι είναι φιλοξενούμενο σε δομή, να απαιτεί να μπει σε δικαστική συμπαράσταση προκειμένου να μπορεί να γίνει διαχείριση των, να έχει πρόσβαση στο λογαριασμό του. Δηλαδή, έχει κάποιον άνθρωπο που φιλοξενείται σε δομή, έχει χρήματα μέσα στην τράπεζα, πηγαίνετε μαζί για να βγάλει κάρτα, α, μένει σε δομή, δεν γίνεται, θα τον βάλετε σε συμπαράσταση. Οπότε πάλι εκεί βρίσκεις αντιμέτωπο με καταστάσει που επειδή η ικανότητα διαχείρισης των οικονομικών αλλά και λήψη αποφάσεων για διάφορα άλλα πράγματα μπορεί να είναι μεταβαλόμενη σε έναν άνθρωπο με, σε διάφορες στιγμές της ζωής του, σε έναν άνθρωπο με σοβαρή ψυχιατρική διαταραχή. Ε, είσαι στην κόψη του ξηραφιού πάντα και χρειάζεται να το... Κάποιες φορές δηλαδή μπορεί να πάρει μια απόφαση που εσύ ο ίδιος μπορεί να είσαι ο αυτός που περιορίζει το δικαιωμά του προκειμένου... Να, για παράδειγμα, να έχει πρόσβαση στον λογαριασμό του στην τράπεζα ή να πάρει θεραπεία για ένα σοβαρό οργανικό πρόβλημα το οποίο ο ίδιο δεν αναγνωρίζει ότι έχει. Ε, θα συνεχίσω και με άλλη ερώτηση που μα έχει έρθει. Ε, μα λέει εδώ, τελικά λέει πέρα από το γράμμα του νόμου, πώ εφαρμόζονται εν τέλει το δικαίωμα στην ή τη ψυχική υγεία των ανθρώπων, Ποια είναι και τα αποτελέσματα, και αν υπάρχουν στατιστικά και αν τα μελετά κάποιο αυτά το αν γίνεται καλά κάποιο. <laughs> Καταρχήν, τίποτα, η έννοια της ίασης στην ψυχιατρική δεν χρησιμοποιείται πια. Ε, το Πιο πολύ χρησιμοποιείται τις τελευταίες δεκαετίες, η διεθνώς έχει έρθει, είναι τη ανάρρωσης. Λοιπόν, το recovery που λέμε. Λοιπόν, το οποίο έχει να κάνει με το γεγονό ότι μπορεί να έχω την ψύχωσή μου, να ακούω τις φωνές να έχω κάποιε ιδιαιτερότητες α πούμε τέτοιε, αλλά ταυτόχρονα μπορώ να τα χειρίζω με αυτά τα πράγματα και με το φάρμακο και με την ψυχοθεραπεία που θα κάνω και με όλα αυτά τα πράγματα μπορώ και δουλειά να κάνω και στο γραφείο να είμαι και όλα αυτά τα πράγματα πούμε. βέβαια αρκεί να βρω κατάλληλη δουλειά που να μου ταιριάζει, ας πούμε, και να μην είμαι στην παρούσα αγορά εργασίας, ας πούμε, με τον τρόπο που αρρωσταίνει και τους λεγόμενους κανονικούς. Λοιπόν, αλλά το θέμα είναι αυτό με τη... Ε, επομένως, δηλαδή, το θέμα δεν είναι να, να εξαλείψουμε, ας πούμε, τη λεγόμενη σιζοφρένεια, ας πούμε, ή τη διπολική. Λέω τη διπολική, μια τιμανία, τη μια την παίρνω τα φαρμακά μου και μαθαίνω να το χειρίζουμε. Δηλαδή έχει σημασία να ξέρω ότι τώρα ανεβαίνω, οπότε μιλάω με τον γιατρό μου και τροποποιώ λίγο τη θεραπεία και τα λοιπά. Έχει να κάνει πιο πολύ με αυτό. Δηλαδή ακόμα και με, τα, με την εισαγωγή, την ανακάλυψη και την χρήση των λεγόμενων σύγχρονων ψυχοφαρμάκων του του 50 και μετά ε, τα ποσοστά τη ε, λεγόμενη ίασης είναι τα ίδια όπω και πριν το ψυχοφάρμακο. Λοιπόν, δεν είναι ότι ξαφνικά εξαφανίζεται δηλαδή, αυτό το οποίο έχει κάποιο, α το πούμε έτσι, πλην σπανίων περιπτώσεων δηλαδή. Άρα λοιπόν, μαθαίνω να ζω με αυτό, είμαι λειτουργικό, κάνω σχέσει, κάνω όλα αυτά τα πράγματα, αλλά έχω αυτό το πράγμα. Πούμε, όπως μπορώ να έχω, το διαβίτη μου, ή ο χιλάδι ο άλλο, πούμε, με αυτή την έννοια. Έχει να συμπληρώσει κάτι. Ωραία. Ε, υπάρχουν αποκλεισμοί. Ε, και αν ε, γίνονται αυτοί, πώς γίνονται. Λε, λέω εδώ, ταξικά, φιλε, φιλετικά, ε, βάση σεξουαλικότητα. Γνωρίζω και άκουσα πριν εκτός αέρα ότι υπάρχουν. Ε, δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι από, τη, από το κοινωνικό τους ε, ε, φάσμα ε, δεν βοηθούνται καθόλου ώστε να έχουν μια θέση. Σε κάποια δομή και θα μου πείτε εσείς αν υπάρχουν, αν εσύ, έχει πέσει την αντίληψή σας κάποιος αποκλεισμό βάσει να είναι ταξικός, φιλετικός ή οτιδήποτε. Τώρα εμείς η εμπειρία η εμπειρια μας από το βαθμό ήταν ότι οι πρώτοι που πέραμε ήταν οι πρόσφυγες και οι μετανάστες και είχαμε ένα σωρό από εκεί. Και μάλιστα περιπτώσεις που είχαμε, είχαν γίνει και αιριάσιμες, ας πούμε, που είχαν τραυματιστεί αποφασίστες και τα λοιπά, ας πούμε. Με μεγάλα τρόποτα και τα Άστεγους που βρίσκαμε στο δρόμο, τις που να τους, τους σε οικοτροφία και τα ε, Τώρα αυτό δεν γίνεται φυσικά, έτσι. Δηλαδή, ε, ότι υπάρχει διάκριση υπήρχε απέναντι στο θέμα των προσφύγων που είναι πολύ ιδιαίτερο θέμα αυτό το πράγμα λέει ότι είπα να πει η διαπολιτισμική ψυχιατρική πώ κατανοώ ένα άτομο που έρχεται από μια διαφορετική κουλτούρα πώς εκφράζεται το ψυχιατρικό πρόβλημα με έναν διαφορετικό τρόπο από έναν άνθρωπο που έρχεται ξέρω από την Αφρική από την Ασία κτλ. τα λοιπά ας πούμε ε, ή τι μπορώ να πω να βγάλω αρρώστια κάτι που είναι φυσιολογικό εκεί πέρα ας πούμε και όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, αυτό δεν υπάρχει κάποια εκπαίδευση ας πούμε των ψυχάων σε αυτό το πράγμα. Αυτό είναι σαφές Και υπάρχει, ούτε μεταφραστή υπάρχει, μπορεί να έρθει μια φορά τη βδομάδα για να μιλήσει μαζί του, δηλαδή. Οπότε άμα ηρεμήσει και πάρει τα φάρμακά του και ηρεμήσει παίρνει εξιτήριο και για, α πούμε, δεν υπάρχει κανένα άλλο ενδιαφέρον. Ας πούμε ε, Το ίδιο συμβαίνει και με ανθρώπου που δεν έχουν κάποιο στήριγμα οικογένεια και όλα αυτά τα πράγματα, α πούμε, έτσι, που να ενδιαφέρεται για αυτό. Αν δεν υπάρχει, παίρνει το εξιτήριό του, έλα σε ένα μήνα. Κανείς δεν νοιάζει αν αυτός μπορεί να έρθει σε ένα μήνα, αν θα το θυμάται ή αν νοιάζεται κάποιον που να έχει δίπλα να τον συνοδέψει, να τον παρακινήσει και όλα αυτά τα πράγματα. Άρα τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα, τα πιο απομονωμένα είναι στο δρόμο. Το μεγαλύτερο ποσοστό των αστέγων αυτή τη στιγμή στην πόλη είναι άνθρωποι με προβλήματα ψυχικής υγείας, χωρίς το εκοεξερτημένο εξε... φυσικά εννοείται. Λοιπόν, ε, και έχουν αυξηθεί πάρα πάρα πολύ αυτοί. Έχει να κάνει με τα γρήγορα εξητήρια, να ελευθερώσω κρεβάτια. Ε, Πολλέ φορέ χωρί καν να υπάρχει μια ανάρρωση έτσι, ε, κανονική, ας πούμε, που θα βγει Αλλά και ένα υποστηρικτικό σύστημα έξω. Πού θα πάει, ποιο θα το στηρίξει, α πούμε, που θα βγει έξω. Λοιπόν, αυτό το πράγμα και η λεγόμενη περιστρεφόμενη πόρτα. Πούμε. Αν δούμε κάποιον που κάνει φασαρία, που ανησυχεί κτλ., μπαίνει μέσα πάλι. Μέχρι να ηρεμήσει και να ξαναβγεί. Λοιπόν, αυτό είναι που κυριαρχεί. Τώρα, αν έχει μια οικογένεια που νοιάζεται κλπ., όχι ότι έχει κάποια καλύτερη αντιμετώπιση, αλλά έχει μια οικογένεια η οποία δεν θέλει να ενοχλείται, α πούμε, η οποία δεν θέλει να έχει ένα άτομο το οποίο είναι ανήσυχο, α πούμε, που είναι επικίνδυνο, ξέρω εγώ, οτιδήποτε άλλο. Εκείνη λίγο διαφορετικά τα πράγματα, α πούμε, αλλά όχι ότι υπάρχει μια θεραπευτική δράση πιο σφαιρική, πιο ολιστική, α πούμε, πάνω στι ανάγκε του ανθρώπου, α πούμε. Ακριβώς γιατί οι υπηρεσίε δουλεύουν μόνο με τον πονόδρομο του ψυχοφάρμακου χωρίς τίποτε άλλο να προσφέρουν. Ναι. Να συμπληρώσω μόνο ότι αυτό αναμένεται να γίνει... Μάλλον το Δαφνί ανέκαθεν ήταν το, το Δαφνί και το, το, το δρομοκαίτιο προφανώς ανέκαθεν ήταν τα ψυχιατρικά περιβάλλοντα που, θε, που, δέχονταν, που υποδέχονταν τους ε, περισσότερο αποκλεισμένου σε σχέση με τη με τα, τις ψυχιατρικές κλινικές των γενικών νοσοκομείων ή τις πανεπιστημιακές αυτό το πράγμα αναμένεται να γίνει πολύ χειρότερο αν εφαρμοστεί το νομοσχέδιο του τώρα που έχει διαρρεύσει έτσι και θα κουβεντιάσουμε μετά θα γίνει πολύ χειρότερο γιατί με έναν τρόπο θα και επίσημα θα, η επιλογή των περιστατικών θα οδηγήσει στα τα πιο δύσκολα, τα πιο περίπλοκα αυτά που ακριβώς είναι, είναι άνθρωποι που είναι ήδη αποκλεισμένοι, που δεν έχουν υποστηρικτικό περιβάλλον, θα είναι οι άνθρωποι που θα έρχονται στο Δαφνή στο Δρομοκαίτιο ε, και αυτό θα δημιουργήσει, αυτό είναι ο κατεξοχήνου μηχανισμός δημιουργίας του ασύλου, επαναδημιουργίας όχι ότι ξεπεράστηκε ποτέ στην ουσία του. Υπάρχει κάποιο σκελετό στο αντικείμενο βάση του Υπουργείου. Έτσι, ένας εργαζόμενο μπορεί να επιλέξει τον τρόπο θεραπείας. Τι, τι να επιλέξει. Αυτά που μαθαίνει από το Πανεπιστήμιο... Αυτά που μαθαίνει να περάσει εξετάσεις ειδικότητας, πραγματος χάρη. Ε, αυτά πάει και εφαρμόζει. Να έχει μάθει ότι είναι αυτά τα ψυχοφάρμακα... Έτσι κι αλλιώς, η όλη εκπαίδευση γίνεται μέσα από φορματικές εταιρείε. Δηλαδή δεν υπάρχει ψυχία τους και οι ακόμη, οι πάντες, πάνε σε συνέδρια, σε πεντάστερα ξενοδοχεία και Για με έξοδα φαρμακευτικών εταιριών. Και περνάει μέσα όλο αυτό το κλίμα, όλη αυτή η κουλτούρα, ας πούμε, του ψυχοφάρμακου μέσα από εκεί. Λοιπόν, άρα και αυτό έχει επικρατήσει σήμερα πάρα πάρα πολύ, ας πούμε. Οπότε, τι άλλο θα ήταν όταν είσαι μέσα. Είναι, έρχεται κάποιο, σου φέρουν, Έχει ένα σωρό προβλήματα. Ξαφνικά τον φέρουνε μέσα, ο άλλο λέει: Α, με φέρνει και είμαι τρελό. Δηλαδή, έτσι, ασπάει, ας πάει. Ωραία, δέστε τον. Ας πούμε. Τι άλλο να κάνει, δεν έχει και άλλα περιθώρια. Ο άλλο αυτό, αυτό κάνει. Ας πούμε. Δεν υπάρχει ό,τι πιο χειρότερο για την εμπειρία ενό ανθρώπου, ότι με έχουν δέσει. Δηλαδή, όποιο έχει, του κουβαλάει μέσα του την εμπειρία του δεμένου, ας πούμε, του ανθρώπου που ήταν, ήταν καθυλωμένο, α πούμε. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα το φαρμακό του για να είναι ήρεμο, α πούμε. Α, ηρέμησε, τα συμπτώματα, λαττώθηκαν οι φωνέ. Α, είναι καλύτερα. Α, η βελτίωση είναι αυτή. Πώς μειώνεται τα συμπτώματα, Όχι πώ πρόκειψε αυτό ο άνθρωπος και έγινε έτσι, ξέρω εγώ, τι ζωή θα βρει έξω κτλ. Πώ ήταν πριν η ιστορία του όλα αυτά. Ότι είναι καλύτερα, πούμε. α πούμε. ήρεμο. Ωραία, εξτήριο. και άλλα σε ξαναδούμε. Αυτή είναι η ιστορία, ας πούμε. Οπότε δεν είχε άρκει να επιλέξει κάτι ο σαν θεραπευτικό γενήτων. Είναι μονόδρομος το θέμα της φαρμακοθεραπείας. Καθήλωση και φαρμακοθεραπεία. Πολλές φορές και εκούς οι ασθενεί καθιλώνονται για να μην φύγουν, ας πούμε. Στο που είχε ανοιχτές τις πόρτες λόγω παράδοσης 50 χρόνων και παραπάνω, ε, πάρα πολύ λένε, α, είναι Παρασκευή, τώρα δευτέρα θα έρθουμε πάλι, μην φύγει, τον, να είναι δεμένο. Μερικοί είναι δεμένοι μέχρι τη ημέρα του εξωτερίου, πρέπει να τους Σημαίνει και αυτό το με ασθενείς δηλαδή. Οπότε... Αυτά. Οπότε ναι, εκτελούν την εργασία έτσι όπως τη μαθαίνουν από τους παλιούς... Τώρα στο, στους ψυχολόγους ίσως να είναι λίγο πιο να είναι λίγο διαφορετικό, να έχουν μεγαλύτερη ελευθερία επιλογής του πώς θα ασκήσουν τον ρόλο τους, από ποια άποψη, ότι επειδή λίγο είναι ξεχασμένοι στην άκρη, γιατί δεν τους δίνει κάποιο και πολύ μεγάλη σημασία στο... Εντάξει, τώρα το λέω λίγο ακραία, δεν ισχύει αυτό παντού, αλλά υπάρχει αυτή η περίπτωση. Μπορεί, α πούμε, να βρεθεί ένα συνάδελφος, να κάνει εξωτερικά γιατρία, να κάνει ψυχοθεραπείες, να τις κάνει όπως θέλει και να βοηθάει πράγματι, να έχει νόημα αυτό που κάνει. Όμως, σημειώνω εγώ εδώ ότι αυτή, πώς να το πω, είναι, είναι μια παροχή υπηρεσίας που ε, με έναν τρόπο... Ε, Γίνεται επιλεκτικά. Δεν μπορεί δηλαδή να καλυφθούν ουσιαστικά οι ανάγκες. Αν ένα το σύστημα που με έχει ξεχασμένη μου δίνει το περιθώριο να κάνω ψυχοθεραπεία με κάποιον για όσο καιρό το επιθυμώ ή το επιλέγω εγώ, αφήνοντας όμως άλλου είδου περιστατικά στα οποία δεν με εμπλέκει που θα μπορούσα να βοηθήσω πολύ ουσιαστικά, τότε πάλι είναι μια κατανομή πόρων που δεν είναι η καλύτερη δυνατή για το συνολικό αποτέλεσμα. Με έχετε καλύψει... Και θα κάνουμε και την τελευταία ερώτηση πριν πάμε στο πρώτο διάλειμμα, έτσι, γιατί έχουμε μιλήσει αρκετά. Η ερώτηση ήταν αν οι δυσκολίες που προκύπτουν στο ζήτημα της ψυχικής υγείας από, από ποιον προέρχονται, από ποιον εμπλεκόμενο, από τα εφόδια που δίνει το κράτος, από τους ειδικούς τους γιατρούς που έχουν, δεν είναι μέσα στην εξειδικευσή τους να ασχοληθούν από τον άνθρωπο ο οποίος έχει αυτή τη διαταραχή και δεν μπορεί από ποιον προκύπτει το πρόβλημα και υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να είναι εξεχασμένοι άνθρωποι που δεν μπορούν να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους Εντάξει, Μπορεί να πει κανείς ότι η ψυχιατρική όπως λειτουργεί ας πούμε λειτουργεί με ένα απλοποιητικό τρόπο σε μια ε, κατάσταση πολύπλοκη, σε ένα πολύπλοκο πρόβλημα. Δηλαδή, ο άλλος μπορεί να κουβαλάει μια ιστορία με χίλια δύο πράγματα, ας πούμε, αλλά η το μόνο που βλέπει είναι μια αφηρημένη αρρώστια, κάποια συμπτώματα, κάποια σημεία, τα οποία και συνομιλεί με αυτά. Δεν συνομιλεί με την ιστορία του ανθρώπου, της αναπάτητης ανάγκης και όλα αυτά τα πράγματα. Ε, μέσα από το το νόημα που βγάζει το μη νόημα. Το μη νόημα έχει ένα νόημα από πίσω, μια ιστορία, το γιατί άλλο εκφράγεται τον τρόπο. Λοιπόν, η ψυχιατροί μιλάει με συμπτώματα πούμε, και με αυτά, αν υποχωρήσουν αυτά τα συμπτώματα, ε, επομένως οι, οι δυσκολίε που έχει έχουν να κάνουν με την προσέγγιση της και με τα μέσα τα οποία υποτίθεται ότι θέλει να έχει. Δηλαδή να είμαστε πιο πολύ ψυχίατροι, πιο πολύ νοσηλευτέ, αλλά... Φτάνει αυτό για να αλλάξουμε τον τρόπο που δουλεύουμε. Είναι το ποσοτικό στοιχείο που λύνει, ή με ποια κουλτούρα και με μια πρακτική αντιμετωπίζουμε την πολυπλοκότητα του προβλήματο που υπάρχει. Γιατί τουλάχιστον οι άνθρωποι που από πήραμε την κληρονομιά που λέμε του Μπαζάλια και όλα αυτά από την Ιταλία κλπ. λένε ότι η θεραπευτική πρακτική έχει μια τεχνική διάσταση και μια πολιτική διάσταση. Δεν μπορεί να αποχωρήσει τη μία από την άλλη. Την τεχνική διάσταση, το φάρμακο, η ψυχοθεραπεία κτλ. Αλλά δεν μπορεί να άρχισε και να λε ότι ξέρει αυτό έχει τη, το παραλίλημά του, τι φωνέ του κλπ. Αλλά έχει μόνο και μια οικογένεια που ήταν έτσι και στη δουλειά έχει αυτό το πρόβλημα να αντιμετωπίσει κλπ. Και να λε όμω η λύση στην αντιμετώπιση δεν είναι αυτέ οι αιτίες που τι θεωρώ σαν επιβαρυντικού απλώ παράγοντε πάνω σε ένα βιολογικό υπόστρωμα. Αλλά είναι μόνο το φάρμακο. Το θέμα είναι πώ αντιμετωπίζει. Συνολικά όλα αυτά τα ζητήματα. Άρα εκεί μπαίνει το πολιτικό θέμα. Διακδικώ εργασία και είναι πολιτικό το θέμα. Διακδικώ εισόδημα, κατοικία, αξιοπρεπή και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτά είναι κομμάτι του θεραπευτικού πλάνου. Λοιπόν, εκεί είναι το μεγάλο ζήτημα ας πούμε, που λείπει από την ψυχιατρική, α πούμε, και δεν την είχε στην Ελλάδα ποτέ, βέβαια. Εντάξει, αυτό εννοείται, α πούμε. Αλλά αν θέλουμε να είμαστε θεραπευτικοί, πρέπει να πιάσουμε το πράγμα στην ολότητά του, α πούμε. Και να πιάσουμε. Όπως έλεγε και η Άντζελα Ντέιβις, να είμαστε ριζοσπάστες πρέπει να στοχεύουμε στις ρίζες. Λοιπόν, <laughs> έτσι έλεγε η Άντζελα Ντέιβις. Λοιπόν, και οι ρίζες είναι αυτές ας πούμε. Όλες δεν θα πιάσουμε. Ε, και τώρα μου έρθει μια ερώτηση. Υπάρχει κάποιο, κάποια, κάποιο κράτος, κάποια χώρα η οποία έχει... Έτσι, σε ένα πολύ καλό επίπεδο τις δομές ψυχικής υγείας... που μπορούμε να πούμε ότι κάπως λειτουργεί κάτι καλύτερο. Κράτος όχι. Εμπειρίες και νησίδες, ναι. Δηλαδή, στην Ιταλία, όταν πέρασε ο νόμος 180 για το κλείσμα των ψυχιατρίων... Ε, πέρασε λόγω του πολιτικοκοινωνικού κινήματος που υπήρχε την περίοδο εκείνη. Που τα... Αλλά η ψυχιατρική κοινότητα δεν το ήθελε στην πλειοψηφία της... Άρα στην εφαρμογή του ο δεν εφαρμόστηκε παρά σε πόλεις. Δηλαδή αυτό που λέμε και ήταν για μας μια φράση που είναι πολύ κουραστική αν τη λέμε συνέχεια, ανοιχτές πόρτες χωρίς μηχανικές καθυλώσεις. Η, Αγγλή, η Ιταλία είχε 315 κλινικές στα γενικά νοσοκομεία γιατί είχαν κλείσει τα ψυχιατρία και ανοιχτές πόρτες χωρίς, χωρίς μηχανικές καθυλώσεις είχαν μόνο 15 από τις 315. Κάποιες λίγες είχαν... Ε, κλειστές πόρτες χωρίς καθυλώσεις, κάποιες ανοιχτές πόρτες με καθυλώσεις κλπ. Αλλά το, αυτό που λέγαμε το στόχο του αρχικό ξέρω εγώ το πρόταγμα, ήταν μόνο σε 15 Και σε λίγες πόλεις έγινε αυτό που οραματίστηκε ο Μπαζάλη, ας πούμε, που είναι στην Τεργέστη και σε μερικές άλλες. Τώρα τα καταργούν και εκεί πέρα. Στην Αγγλία, αντίστοιχα, είχαμε πολύ εξαιρετικές εμπειρίες. Στην, η Γαλλία... Είχαμε κάνει και ένα εκπαιδευτικό ταξίδι στη ΛΙΛ, ας πούμε, εκεί πέρα, το οποίο δεν το ξεχάσουμε ποτέ, που η Γαλλία ποτέ δεν ξεπέρασε το μοντέλο και ψυχιατρίο και γενικό νοσοκομείο και κεντροψυχικής υγείας. Αυτό τα φέραμε εισαγόμενα και στην Ελλάδα, ας πούμε. Δεν καταργούμε το ψυχιατρίο, το έχουμε απλώ για τα δύσκολα, για να πετάμε το ποιος παράγει τα δύσκολα, αυτό είναι άλλο θέμα τώρα. Λοιπόν, αλλά στη ΛΙΛ που πήγαμε σε οικογένεια. Υπήρχε οικογένεια που έπαιρνε επιδότηση από το κράτο κλπ. Και, και είχε τον ασθενή που νοσηλεύεται. Και πήγαινε ο ψυχίατρο κλπ. Και, και βλέπανε εκεί κλπ. Και, και δεν είχαν καν νοσηλεία σε νοσοκομείο κι αυτά. Τώρα μιλάμε για αρχέ του 2000. <laughs> Όχι, ιδιαίτερα πράγματα τα οποία δεν τα έχω βρει και κάπου. Θα, θα, θα, βρει, θα βρει σε διάφορα μέρη. Ε, Εμπειρίε, τέτοιε οι οποίε πραγματικά ε, ριζώσαν ας πούμε, και είχαν αποτέλεσμα και δείξαν ότι μπορεί να γίνει, που λέμε. Αλλά ήταν τελείω, δηλαδή δεν, δεν είχαν κερδίσει το σύστημα συνολικά. Το σύστημα δεν είχε αλλάξει, α πούμε. Ο καπιταλισμό mm. έμεινε καπιταλισμό κανονικά και μάλιστα τώρα έχει γυρίσει στο αναποδό το του, τελείως mm. τελείω χειρότερό του. Εκείνο το θέμα. Πόσο να αντέξουν και τα γαλακτικά χωριά, ε? <laughs> <Ρε. laughs> με στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Ωραία. Λοιπόν, ε, μιλήσαμε αρκετά για το πρώτο μέρος. Ε, ελπίζω να μην σας κουράσαμε. Έτσι αλλιώς μέχρι και εγώ ίδιος θα την ξανακούσω την εκπομπή και μία και δύο φορές. Έχει μέχρι τώρα πολλά πράγματα τα οποία έχουν τρομερό ενδιαφέρον και δεν τα γνώριζα. Ε, πάμε να ακούσουμε δύο-τρία κομμάτια. Θα, ο καθένας μας από μία επιλογή τουλάχιστον. Ε, θα πούμε μετά στην επιστροφή γιατί επέλεξε ο καθένα το κομμάτι. Έχει και αυτό μία σημασία. Και θα ξεκινήσουμε με Brain Damage από Pink Floyd, μετά θα συνεχίσουμε με ζωή τάχα το Μιχαλιό, ο Μιχαλιός μάλλον, και θα βάλουμε και τα κανονικά παιδιά από τρύπες. Λοιπόν, πάμε να αρχίσουμε τη μουσικούλα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. my self. Erotevon de canonica Que bezen un... Canonica my hey, Επιστρέψαμε, σήμερα ξαναλέμε έχουμε τη χαρά την τιμή ε, να μιλάμε με ανθρώπους ε, για ένα ζήτημα το οποίο κανένας προσπαθούν να το κρύψουν διάφοροι πίσω από το χαλάκι και ο κόσμος ενδιαφέρεται μόνο όταν έρθει σε κάποιο αγαπημένο του πρόσωπο για το ζήτημα της ψυχικής υγείας ο κύριος Μεγαλοοικονόμου ε, ως ψυχίατρος και ως μέλος πρωτοβουλίας για ένα μορφο κίνημα στην ψυχική υγεία, η Μαρία Μεταξά, ψυχολόγος, εργαζόμενη στο Δαφνή και πάντα στο Κέντρο δα... Ψυχικής Υγείας. Ε, λοιπόν, θα συνεχίσουμε έτσι, την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα που κάνουμε θα πάμε στο δεύτερο σκέλος, φτάνουμε κοντά στο νομοσχέδιο. Ε, να πούμε κιόλας ότι αυτή η εκπομπή θα είναι περίπου ένα δίωρο στο οποίο μπορείτε να μάθετε διάφορα ε, πράγματα, να, να πάρετε κάποιες πληροφορίες και να αναζητήσετε και στις από μόνοι σας κάποια ζητήματα. Να πούμε ότι υπάρχει ομάδα στο... Ε, στα social media όπως το facebook ε, πρωτοβουλία για ένα πολύμορφο κίνημα στην ψυχική για από εκεί ανεβαίνουν ανακοινώσει ανακοινώσεις σε δράσεις που γίνονται και αναλυτικά πράγματα γενικότερα μία εκπομπή δεν λέει τόσα όσο θα πει ο άνθρωπος όποιος θέλει να ασχοληθεί και να ψάξει και αυτός και να επικοινωνήσει με άλλο κόσμο να συλλογικοποιήσει όλο αυτό το ενδιαφέρον που έχει λοιπόν θα περάσουμε στο δεύτερο, όπως είπαμε, κομμάτι και θα ξεκινήσω τώρα λέγοντας ε, αν μπορούμε να κάνουμε μία ανασκόπηση των τελευταίων αλλαγών έτσι, στην ψυχική υγεία βάση και προς ποια κατεύθυνση έχουν γίνει αυτές. Δεν ξέρω αν χρειάζεται να έχουμε κάποιο... Εντάξει, τα τελευταία χρόνια σίγουρα, πάμε από πολύ παλιά, γιατί ο κύριος Στοδρό σίγουρα μπορεί να μα πει πιο παλιά, ε, μέχρι τώρα μέχρι το νομοσχέδιο μέχρι το νομοσχέδιο αν έχουν γίνει κάποιες αλλαγές και προ προς ποια κατεύθυνση έχουν γίνει αυτές ε, ο ΙΕ είναι ότι δεν έχει γίνει κάποια αλλαγή τα τελευταία χρόνια ε, απλώς αν εξαιρέσουμε τα ζητήματα της προηγούμενης ιδιωτικοποίηση. αυτό που είχαμε πει και προηγούμενα με την απευθεία ακούσει συνοσυλείς ιδιωτικές κλινικές ε, Κυρίως αυτά τα πράγματα, εντάξει, τώρα εκεί και πέρα ότι υποβαθμίστηκαν πιο πολύ ακόμη υπηρεσίες με μείωση προσωπικού ή, ε, ε, πάρα πολύ, δηλαδή αυτό ήδη είχε αρχίσει πολλά χρόνια πριν να γίνεται... Ε, άνθρωποι που βγαίνουν σε σύνταξη δεν αντικαθίστανται, α πούμε. Οι προσλήψεις γίνονται με προσωπικό που δεν είναι μόνιμο, είναι επικουρική, είναι προσωρινέ συμβάσει και όλα αυτά τα πράγματα. Καταλαβαίνει κανεί, ειδικά για την ψυχική υγεία, για την υγεία γενικότερα βέβαια, αλλά ψυχική, γιατί σημαίνει αυτό το πράγμα. Αν κάποιο έρχεται, ξέρει ότι θα κάτσει λίγου μήνε, α πούμε, τι θα επενδύσει για να κάνει εκεί πέρα, πούμε, για να κάνει σχέση με ασθενεί και όλα αυτά τα πράγματα. Απλώ θα πάει να πάρει το μισθό του και να περιμένει να φύγει, α πούμε, και την επόμενη θέση για πάλι την ολυγόμηνη. Οπότε το θέμα είναι ότι ε, αυτό το οποίο πάει να γίνει τώρα ήταν επικρεμάμενο εδώ και πάρα πολύ καιρό πάει γίνει. Δηλαδή ε, και έχει μεγάλη σημασία να το δούμε αυτό το πράγμα γιατί υπάρχει μια μεγάλη σύγχυση πιστεύω και σε αυτούς που αντιδρούν στο νομοσχέδιο από ποια σκοπιά αντιδρούν με το νομοσχέδιο. Είναι για να υπερασπίσουμε αυτό που υπάρχει σήμερα το οποίο... Δεν παίζεται με τίποτα α πούμε και το οποίο θέλουμε να ανταλλάξουμε. Και ήρθαμε όλοι σε μια δυσκολία γιατί η προηγούμενη προσπάθεια να κλείσουν τα ψυχιατρία έγινε το 2014 που ήταν διοικητής στο Δαφνή ο Παύλος Θεοδωράκη, ο οποίος πίνει, είναι ένας, μιας τελεχάρα ας πούμε της κυβέρνησης και τα λοιπά. και έχει δουλέψει και στον Πόη και σε όλα αυτά και είχε βάλει στόχο να το κλείσει ένα χρόνο. Ήταν τότε και τα μνημόνια, αλλά δεν, λέει, δεν είναι μνημονιακή πολιτική, επειδή ο ψυχαργός το πρόγραμμα που είχε γίνει για την μεταρρύπηση στην Ελλάδα πρόβλεψε ότι τα μικρότερα ψυχιατρία θα κλείναν το 2006, που κλείσανε δηλαδή, Χανιά, Κέρκυρα, Πέτρολίμπου και όλα αυτά, και τα τρία μεγαλύτερα, Δαφνή, Θεσσαλονίκη, θα κλείναν το 2015. Οπότε αυτό είναι το 14 διοικητή, επί άδωνε Γεωργιάδη, και λέει θα το, το κλείνουμε τώρα. Δηλαδή αυτό που είχε γίνει τότε στον Δαφνή, δεν περιγράφεται ας πούμε, η περίοδο εκείνη. Λοιπόν, εντάξει, έγινε εκλογέ, δεν πρόλαβε να τα κλείσει, α πούμε. Τον απολύσανε κιόλα και μετά. Ε, αλλά είναι ένα θέμα που υπάρχει από πάρα πολύ καιρό. Δηλαδή, θε... και, θυμάμαι ότι είχαμε διαδηλώσει την περίοδο εκείνη και λέγαμε εμεί που είμαστε υπέρ του των ψυχιατρίων, τώρα θα λέμε όχι στο κλείσμα των ψυχιατρίων. Έτσι που θέλει να το κάνει αυτός. Γι' αυτό είχαμε γράψει το πανό Πάνω όχι στο βίαιο κλείσιμο των ψυχιατρίων ας πούμε. Λοιπόν το θέμα είναι το εξής ότι πάρα πολλές έννοιες της λεγόμενης αντιψυχιατρικής που, που ήταν όσες ήταν τελείως έτσι επιδερμικές ας το πούμε και πολύ μονομερείς τις υιοθέτησε και ο νέο όταν λέμε αντιψυχιατρική... Αντιψυχιατρική που μας στενάζεται στην ψυχιατρική... Την, ε, ότι δεν υπάρχει ψυχική αρρώστια... πάμε για ακραίε καταστάσεις ας πούμε... δεν χρειαζόμαστε φάρμακα, δεν θέλουμε τίποτα ας πούμε... και να βγουν όλοι στον δρόμο. Λοιπόν αυτό πρώτα εφαρμόστηκε... η συλλογική της είναι ο ε, τη δεκαετία του 1960... όταν ήταν κυβερνήτη της Καλιφόρνια, Ορίγκαν... όπου τότε είχε, τους είχε δώσει ο Κένεδη κάποια. Συντάξει ε, από τον ομοσπονδιακό προπολογισμό, γιατί υπάρχει ο πολιτιακό εκεί και ομοσπορδιακός, ο Από ο ομοσπονδιακό έδινε κάποιε συντάξει αρκετά μεγάλε. Οπότε του λέει ο Όρυγκαν, ο Κένντι, σα δίνει η σύνταξη, το κλείνουμε το ψυχιατρίο, απολύουμε το προσωπικό, εσεί πηγαίνετε στον δρόμο και πήγαίνετε και πάρετε τη σύνταξη. Γι' αυτό γέμισε η Αμερική άστεγου στου δρόμου, ε, ψυχασθενεί και οι φυλακέ έχουν ένα μεγάλο ποσοστό των κρατουμένων που είναι ψυχικά ασθενεί αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, αυτό το πράγμα ήταν. Άρα λοιπόν, λέγανε για αυτήν κλείσιμο των ψυχιατρίων. Ναι, αλλά άλλο το νεοφιλελεύθερο κλείσιμο των ψυχιατρίων και διαμετρικά αντίθετο είναι το ξεπέρασμα του ψυχιατρίου. Που σημαίνει προς, ε, για μια άλλη ψυχιατρική, όπου το κύριο ζήτημα είναι η άλλη ψυχιατρική, και έτσι να κλείσει το ψυχιατρίο, που μιλάμε για ένα κοινοτικά βασισμένο σύστημα υπηρεσιών ψυχική υγεία, με μικρού τομεί, α το πούμε, 100.000 κατοίκων το πολύ. Που να έχουν κέντρα ψυχική υγεία, να έχουν μονάδε εργασιακή ένταξη, στέγαση και όλα αυτά τα πράγματα, α πούμε. Και να είναι κάθε μέρα δίπλα στον ασθενή. Εκεί ήταν το ζήτημα. Λοιπόν, δεν μιλάμε για πέταγμα του ασθενή, αλλά μιλάμε για άλλη σχέση, α πούμε, με τον ασθενή. Λοιπόν, ε, αυτό το πράγμα ο νεοφιλεγισμό δεν το έκανε ποτέ. Ας πούμε. πέταξε απλά στον δρόμο, α πούμε. Λοιπόν, αυτό το πράγμα θέλουν να κάνουν τώρα εδώ. Οπότε μιλάνε όλοι για κλείσιμο, λέμε εμεί κλείσιμο, λένε αυτοί οι κλείσιμο, αλλά εννοούμε. Διαμετρικά αντίθετα πράγματα. Και μιλάνε για ολοκλήρωση τη μεταρρύθμιση. πια ολοκληρωθεί κάτι, σημαίνει ότι έχει ξεκινήσει, α πούμε, και έχει φτάσει κάπου με τη μέση. Εδώ δεν ξεκίνησε ποτέ η μεταρρύθμιση σε αυτή τη χώρα. Αυτό που έγινε ήταν μια μεταστέγαση ασθενών από τα τμήματα χρόνια παραμονή, Δαφνίδρομο, Καΐτιο Θεσσαλονίκη, σε και οικοτροφία που πολλά από αυτά μετατραπήκαν σε μικρά ασυλάκια, α πούμε. Γιατί πάρα πολλά δουλεύουν με κλειδωμένε πόρτε, κάποια κάνουν και καθυλώσει μέσα, ή μέσα είχαν και. Να παρακολούν τους ασθενεί μέσα από δίκα κτλ. και τελείπα. Οπότε το ζήτημα ήταν... Ε, δεν άλλαξε το κύκλωμα. Δηλαδή ακόμα και σήμερα... είστε από τόσα χρόνια η μηταρρύθμιση ξεκίνησε πότε. Από τη δεκαετία του 90. ας πούμε. Εντάξει. Λοιπόν, ε, ακόμα και σήμερα... Αν ε, κάποια οικογένεια έχει ένα πρόβλημα με ένα μέλος της... Δεν υπάρχει μια υπηρεσία να απευθυνθεί στη περιοχή της. Θα πάει στον να στείλει την αστυνομία, να τον πάει μέσα. Αυτό γινόταν και πριν. ακουσες νοσηλεια νοσηλείας, 70-85% πριν το μεταρρύθμιση, τόσες το είναι και σήμερα. Ε, το, δηλαδή, ένα αριθμό φτάνει για να δείξει ότι δεν έγινε ποτέ μεταρρύθμιση, ας πούμε. Γιατί το κύκλο μας ξαφούει και με τον ίδιο τρόπο, όπως ήταν και πριν. Άρα, λοιπόν, δεν υπάρχει κάτι να ολοκληρωθεί. Αυτό που είναι ολοκληρωθεί είναι η ιδιωτικοποίηση, ας πούμε, η οποία γίνεται. Λοιπόν, αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα που πρέπει να γίνει σαφέ στον κόσμο για ποια ψυχιατρική μιλάμε. Γιατί εγώ θυμάμαι ε, δεκαετία του 80, όταν υπήρχε το θέμα Τσιλέρου τότε, ε, όταν ξέσπασε. Γιατί ξέσπασε από μια ομάδα νεαρών γιατρών που ήταν εκεί πέρα και δουλεύανε. Και ξυπνάγανε κάθε πρωί, ήταν αγροτικό αυτή. Ξυπνάγανε κάθε πρωί και βλέπανε του γυμνού ασθενείς εκεί υπεργολεί. Τι πράγματα να τα κάνε. Η ομάδα των γιατρών Τσιλέρου έγινε θέμα. Έγιναν κάποια συνέδρια, έγινε η ταινία του Κωστή του Ζώη. Έγινε διεθνέ θέμα το σκάνδαλο. Η ελληνική η ψυχιατρική τίποτα, ας πούμε. Είχαμε πρόεδρο της Παγκόσμια Ψυχιατρικής Εταιρείας τότε, η Παγκόσμιας, Έλληνα, τον Στεφανή. Δεν είχε περάσει από τη Λέρο ποτέ, ας πούμε. Δεν ήξερε, μπορεί είχε σε μια χώρα, σε πρόεδρο της Παγκόσμιας Εταιρείας και να είχε Λέρο εκεί. Δεν καταλαβαίνει κανείς την αυτή η χώρα, ας πούμε. Λοιπόν, και ε, τότε... Ε, ε, είχε μπει το θέμα τι κάνουμε με τη Λέρο, Πώ να ξεφορτωθούμε. Οπότε είναι να δι, διαλύσουμε, να, να του πάμε σε οικοτροφία στην υπηρετική Ελλάδα των 30-40 ατόμων, ας πούμε. Η λύση που λοιπόν, βρίσκανε κάποιοι. Και θυμάμαι είχε έρθει ο Φράκο Ροτέλ, που ήταν ο διάδοχο του Μπαζάλια στην Τεριέστη, γιατί τότε είχαμε σχέση μαζί του κτλ. Αυτό είχε έρθει να επισκεφθεί τη Λέρο και μετά γύρισε και έγινε μια ημερίδα στο Δαφνή όπου οι ψυχιαίτες θέλουν να ακούσει τι θα πει ο Ρωτέλι, ξέρω εγώ, γύρω από το θέμα αυτά. Και λέει ο Ρωτέλι είχα πάει λέει, στη Λέρο, είδα ένα ψυχιατρίο που πραγματικά δεν περιγράφεται ας πούμε. Και πολλοί λένε λέει, ότι πρέπει να κλείσει το ψυχιατρίο. Εγώ λέω θα είναι έγκλημα να κλείσει το ψυχιατρίο. Εγώ λέω πρέπει να αλλάξει ψυχιατρική. Λοιπόν, πώς αντιμετωπίζουμε τον άρρωστο. Είναι μια αφηρημένη οντότητα, μια αρρώστια συμπτώματα κλπ είναι ένα υποκείμενο, ας πούμε, το πρέπει να έρθουμε σε μία σχέση, σε μία συναλλαγή μεταξύ του και τα λοιπά, και να πάμε βαθυμία στην αφισβήτηση των κανόνων που κάνουν την καταστολή και το ίδρυμα, ας πούμε, να το ξεπεράσουμε και να πάμε σε κοινοτικές υπηρεσίες, όπου το προσωπικό δεν θα απολυθεί, θα είναι το ίδιο προσωπικό που θα έχει αλλάξει ρόλο και από θα είναι θεραπευτής και μάλλον θέλουμε και πιο πολύ προσωπικό, για να κάνουμε αυτά τα πράγματα. θα Θέλουμε λοιπόν κέντρα ψυχική υγεία, θέλουμε κινητέ μονάδε, θέλουμε ξενώνε, οικοτροφία, διαμερίσματα κτλ. στην κοινότητα. Λοιπόν, και έτσι μα έδωσε και εμά τότε η κατεύθυνση αυτή, τον άξονα από οποίο κινηθήκαμε και στη Λέρο την περίοδο εκείνη. Που ήταν, ήταν να το κλείσουμε που λέμε, γι' αυτό είχαμε και όλη την αντίδραση, α πούμε. Και γι' αυτό και κάποιοι μα αποδέχτηκαν στη Λέρο, οι οποίοι ήταν τότε. Ε, ε, 60% του ενεργού πληθυσμού στο ψυχιατρείο. Όποιον άκουγε να κλείσει το ψυχιατρίο, ήταν mm. στη θάλασσα. Ας πούμε. Δεν υπήρχε περίπτωση να περάσει το νησί. Και εκεί καταλάβανε σιγά σιγά ότι εμεί λέμε ότι δεν θα απολυθεί κανένα, ότι όλοι θα είναι, απλώ θα δουλεύουν σε ανθρώπινε συνθήκε, σε θεραπευτική σχέση, στην κοινότητα κτλ. Λοιπόν, και αυτό που τουλάχιστον για μία περίοδο χρόνου, γιατί μεταλλάξαν τα πράγματα πάλι, κέρδισε ας πούμε, την υποστήριξη τη τοπική κοινωνία. Άρα λοιπόν, αυτό που, εμπήκε, που έμπαινε ήταν ακριβώ λοιπόν, για ψυχιατρική μιλάμε. Μιλάμε λοιπόν, η όλη η μεταρρύθμιση που έγινε με την πίεση τη ευρωπαϊκή κοινότητα ήταν απλώ να, να μειωθούν οι μεγάλοι πληθυσμοί στα ψυχιατρία, να περάσει ένα κομμάτι στον ιδιωτικό τομέα, έστω το μη κερδοσκοπικό, που πέρασε αυτό το πράγμα, στις ΜΚΙΟ. Γιατί η ΜΚΙΟ από τη ΛΕΡΟ γεννηθήκανε, α πούμε, και φέρανε, το πρώτο πλάνο που είχε το Υπουργείο ήταν να πάρει ασθενεί του πιο λειτουργικού να του φέρει στην υπηρετική Ελλάδα. Αυτό έκανε. Και έμειναν σε εμά που είμαστε εκεί πέρα να δουλέψουμε τι δύσκολες περιπτώσεις ας πούμε του ψυχιατρείου κλπ. λοιπόν και ε, βασικά και να περάσεις όσο γίνεται περισσότερο στον, στον ιδιωτικό τομέα κλείσατε τα μικρότερα ψυχιατρεία βέβαια ε, την περίοδο εκείνη σε πολλές περιοχές δεν αντικαταστάθηκαν από τοπικές υπηρεσίες ε, κοινοτικέ με αποτέλεσμα να αυξηθούν οι ιδιωτικές, οι ιδιωτικές κλίνες, οι ιδιωτικές κλινικές πάρα πολύ, στη κεντρική και δυτική Μακεδονία πάρα πάρα πολύ. Ε, για να καταλάβει κανείς δηλαδή ότι ε, είναι πολύ βασικό αυτό που λέμε, ε, για αν είχε γίνει μεταρρύθμιση, ότι έπρεπε εδώ και 30 χρόνια, και μιλάμε για 30 χρόνια, δεν μιλάμε για πέρυσι για πρόπερση, να έχει γίνει η τομεοποίηση που λέμε. Δηλαδή να έχουμε ένα τομέα, αν και κατά είχαν 60.000, εμείς είχαμε 100 Λοιπόν, που να έχει κέντρο υγεία, να έχει ψιατρική κλινική σε γενικό νοσοκομείο, να έχει όλο το φάσμα των υπηρεσιών και να παρεμβαίνει στην κοινότητα, α πούμε, και να κάνει μια άλλη σχέση. Αυτό δεν έγινε ποτέ. Δαφνή δρομοκαίδιο να συλλέγουν από Πελοπόννη όλη τη στερεά Ελλάδα, από τα νησιά του Αιγαίου κλπ. Ποια τομοιοποίηση μιλάμε, α πούμε. η, η Πελοπόννη έχει ένα σωρό ψιατρικέ κλινικέ. Αλλά κανονίζουν και να εκτελούν την εισαγγελική παραγγελία ε, τι μέρε που δεν εφημερεύουν εκεί πέρα και αν τι στο στον και στον δροκαίδιο. Λοιπόν, αυτό το πράγμα γίνεται, α πούμε, και από όλα τα νησιά του Αιγαίου. Λοιπόν, τι έχει γίνει, λέει, δηλαδή, Ποια μεταρρύθμιση, ποια, ποια τομεοποίηση, Δεν έχει γίνει απολύτω τίποτα. Mm -hmm. Ότι κάθε υπηρε... περιοχή, κάθε νομό, έστω α πούμε, να έχει τι δικέ του υπηρεσίε και όλα αυτά, Δεν υπάρχει πουθενά αυτό. Λοιπόν, επομένω, τι, τι πάει να ολοκληρώσει με αυτό που κάνει τώρα, Αυτό που πάει να κάνει είναι ακριβώ να ολοκληρώσει την ιδιωτικοποίηση, η οποία ήδη έχει ξεκινήσει, α πούμε. Λοιπόν, είσαι μια υποστωτική Και με ε, πρημοδότηση του ιδιωτικού τομέα Γιατί αυτό γίνεται σε όλη την Ευρώπη αυτή τη στιγμή ας Όποιος έχει να πληρώσει Θα πηγαίνει στη ιδιωτική κλινική οποίο δεν έχει να πληρώσει στο δρόμο ε, αυτό είναι yeah. απλές οι λύσεις δηλαδή ε, Όχι, το βλέπω Και yeah. ε, επειδή τώρα έχει βγει Και θα το πω και για το δεύτερο ζήτημα Για την εκπαίδευση Και για τα κολέγια που mm. θέλουν yeah, να ανοίξουν Όλα μαζί είναι, είναι ότι έχει λεφτά. Μπορεί να σπουδάσει, να ναι, πάρει ναι. ένα πτυχίο. Δεν έχει. Θα προσπαθήσει. Στα συνεχώ. τα πανεπιστήμια που βαθμίζουν συνεχώ. Ναι, ναι, ναι. Αλλά αυτό γίνεται από ό,τι ακούμε εδώ και στη. Εμεί αδίσταται, γιατί το άρθρο 16 δεν το έχουν αλλάξει ακόμη, αλλά βρήκαν υποτίθεται μια παράπλευρη να κάνουν παραρτήματα. Ο... Δηλαδή όλα αυτά τα καταλαβαίνουμε τώρα τι σημαίνει. Δηλαδή, η ιδιωτικοποίηση είναι φουλ σε όλα, τα πάντα ας πούμε, αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι ο κανόνα. Και δυστυχώ είναι παγκόσμιο το φαινόμενο. Mm -hmm. Από την Αργεντινή μέχρι τη Σουηδία. Το κρατάω πάντως αυτό που είπατε, ότι και θα πάμε στο mm -hmm. σχολείο σου. Α, ναι, ότι αυτό, όταν λέμε κάτι για ιδιωτικό, ο κόσμο θα μπορούσε κάποιο ο οποίο δεν ξέρει ότι γιατί είναι κακό ένα ιδιωτικό. Γιατί το ιδιωτικό σου λέει ότι ε, αν έχει λεφτά, αν έχει τη δυνατότητα. Θα έχει ε, ε, περίθαλψη, θα έχει. Ε, αν δεν έχει τα λεφτά, δεν είσαι. Είσαι εκτό. Είσαι εκτό. Με όλα αυτά που συνεπαγόνται μετά από αυτό. Ε, και το ιδιωτικό συγγνώμη να τονίσουμε ότι δεν κάνει κάποια διαφορετική ψυχιατρική φροντίδα. Ε, γιατί μπορεί, εξαρτάται αν έχει να πληρώσει. Πα σε καλαίο δωμάτιο και η θεραπεία δεν είναι διαφορετική. Απλώ έχει μια οικογένεια να σε πάρει πίσω, α πούμε. Mm. Βασικά υπάρχουν άνθρωποι. Στι ιδιωτικέ κλινικέ, οι οποίοι πάνε μέσα είχε, στη λογική τη αποθήκη. Δεν τον, τον ξεφορτώνομαι και μένει εκεί για πάντα. Mm. Είχαμε περιστατικό όταν ακόμα εγώ δούλευα, ασθενού, η οποία τη βλέπουμε εμεί, τη χάσαμε για ένα διάστημα. Είχε πάει στη ιδιωτική κλινική και μα ξανά ήρθε. Λοιπόν και λέει, Δεν μου έχουν κάνει εξητήριο. Περνάω μια φορά το μήνα από εκεί, δίνω παρουσία και με έχουν να παίρνω άδειε. Δηλαδή, παίρνανε το Οσίλειο κανονικά από το ταμείο. Μια κλινική των Βορείων Προαστίων Δεν λέμε ονόματα τώρα Και ε, πήγαινε Επί ένα-δύο χρόνια Να φαίνεται ότι νοσηλεύεται να έμενε σπίτι τη. Και μια άλλη κλινική Τώρα φαντάζομαι να είσαι ένας από εμάς ασθενής, Και να πάει και να νοσηλευτεί Και να έρθει η ψυχολόγος Που θα σας εξετάσει Ήταν η Ουρανία Μιχαλολιάκου mm. <laughs> Εντάξει Είχε προσληφθεί και δούλευε Σε ιδιωτική κλινική, κλινική Στα Βόρεια Π Ούτε στα χειρότερα μα όνειρα. νομίζω Το λέω αυτό για να καταλάβουμε τι γίνεται δηλαδή. Ωραία. Σε ιδιωτικό, είπαμε δούλευε. Στην Κυριακή, στα βόρεια προάστια. Όχι, για να δω πώ. Μέσα στο δεν μπορούσε, μπορούσα. Εντάξει. όχι, δεν θα μου φαίνονταν και περίεργο να μου λέγατε ότι κάπω μπήκε μέσα κάποια κόρη πρώην στελέχου ή μάλλον αρχικού κόμματο ή να αρχιγό κόμματο ήταν. Έχει να συμπληρώσει κάτι. Ήθελα κάτι να προσθέσω για το, για το ιστορικό που περιέγραψε ο Θόδωρος ότι, την, ε, ότι αυτό που έγινε τότε που πέσαν πολλά χρήματα για να γίνει η ψυχιατρική μεταρρύθμιση γίναν πολλές στεγαστικές μονάδες ξενώνες και οικοτροφία και από τη δική μα εμπειρία το από το Δαφνή φτιάχνουν πολύ ξενώνες και οικοτροφία μέσα στα χρόνια ενώ ξεκινήσαμε με ένα αριθμό προσωπικού α πούμε 15 άτομα μέσα στα χρόνια υπήρχε μία ε, βαθμιαία Απογύμνωση από πόρους ε, Και καμία μέρημνα Για τον να εξασφαλιστεί με έναν τρόπο Και να ενταχθούν σε μία μόνιμη σε ένα, σε, σε μία, να, να είναι μία μόνιμη Πώς να το πω Να είναι μία μόνιμη παροχή υπηρεσίας αυτή, Να συνεχίσει να υπάρχει Δεν υπήρξε καμία μέρημνα Απλά αφέθηκαν ε, ε, Και υλικά Αλλά και σε επίπεδο νομοθετικό Δεν άλλαξε κάτι Αφέθηκαν να, να φθίνουν. Ε, και τώρα βέβαια υπάρχει, ε, μπαίνουν πολλά ερωτήματα ότι α, οι ασθενεί είναι υπέργυροι πλέον πρέπει να ξαναγυρίσουν στο Δαφνή τα κτίρια καταραίουν, απομισθώνονται δεν βρίσκουμε καινούργια κτίρια να νοικιάσουμε οπότε πολλές τέτοιες δομές ε, φαίνεται ότι πηγαίνουν για κατάργηση οι κλίνες αποκατάστασης και θα αφήσουν βέβαια με, με έναν τρόπο οι κλίνε αυτές μεταφέρονται σε, άμπκε, ε, σε μικιώδη δηλαδή για να τις έχουν και να τις τρέχουν Υπάρχει κάτι άλλο συγκεκριμένο που αλλάζει σε αυτό το νομοσχέδιο δηλαδή έχουν κάποιο τσιτάτο ή με ποιο έχουν κάποια επιχειρήματα που αντιπαρέρχονται η, η του της αλλαγής αυτής ότι το νομοσχέδιο τελικά κάνετε λάθος θα κάνει πολύ καλά πράγματα Το νομοσχέδιο αυτό πήρα από το νομοσχέδιο αυτό πειράπτη υπήρξε το Εθνικό Σχέδιο Δράση για την Ψυχική Υγεία που είχαν βγάλει μια επιτροπή με αυτόν τον Παύλο Θεοδωράκη κτλ. Στα οποία ε, προετοίμαζε μια τέτοια λογική, α πούμε, κλεισίματο ψυχιατρίων, να κλείσουν τα τμήματα χρονίων που έχουν μείνει ακόμα τα λίγα στα ψυχιατρία κλπ. Και, και να γίνουν ειδικά τμήματα για λεγόμενου δύσκολου ασθενεί. Να υπάρχει δηλαδή κλινική για δυσία του. Εδώ δεν του λένε ενία, του λένε δυσία του. Ασθενείς. Ε, να υπάρχει ε, κλινική μέση ασφαλείας, το medium security που έχουν οι Εγγλέζοι, ή το high security ας πούμε, υψηλής ασφαλείας για επικίνδυνους ασθενείς, αρθεί στο άρθρο 69 που είναι η ακαταλόγηση που έχουν κάνει ε, κάποια εγκληματική πράξη άλλα λόγω ψυχικής διαταραχής ας πούμε, ε, κλείνονται σε ψυχιατρική μονάδα. Ε, και πρόβλεπε τέτοιε δομέ, α πούμε, αλλά σε μια λογική να κλείσουν τα ψυχία Γι' δηλαδή αυτό υπάρχει στην εταιρικό σχέδιο δράση δύο-τρία χρόνια πριν, α πούμε, που είχε γίνει. Και τώρα, μάλιστα, στο νέο νομοσχέδιο αυτό, αναφέρεται ότι οι μονάδε που θα γίνουν, γιατί μιλάει διαρκώ όλα τα άρθρα, ε, ότι το διοικητικό συμβούλιο αυτό της, ε, που κάνει ε, θα συγχωνεύει και θα καταργεί. Το μόνο σημείο που λέει ότι θα δημιουργεί νέε μονάδε είναι αυτέ οι μονάδε του. Εθνικού σχεδίου δράση, που θα είναι μονάδε πολύ κατασταλτικέ, α πούμε. Και μάλιστα λέει μέσα το εξή: ακραίο, α πούμε, ότι θα μπορούσαν αυτέ οι μονάδε, υποτίθεται ότι είναι για του ακαταλόγητου, θα νοσηλεύονται και ασθενεί νέοι εισερχόμενοι, που είναι πολύ διαταρακτικοί, που κάνουν μεγάλη φασαρία, α πούμε, και δεν μπορούμε να του διαχειριστούμε. Θα μπαίνουν και αυτοί ακόμα στο ειδικό τμήμα τη φυλακή, που λέμε, που θα είναι. Δηλαδή, λέει τέτοια πράγματα μέσα το ονομοσχέδιο που ετοιμάζουν τώρα να βγάλουμε. Και ποιο το κρίνει, το κρίνουν οι γιατροί, αν κάποιο. Ναι, ναι, εντάξει. εντάξει. Δηλαδή, όσο πιο πολύ, άμα, δηλαδή, άμα είσαι με δύο νοσηλευτέ ή και με καμιά φορά, <χαι> και λίγο ανήσυχο να είναι, λε, δέστο, είναι μωρέ, να φύγει από εδώ δεν το μπορούμε. Έχουμε και πολλού διέτοι εδώ πέρα. Λοιπόν, η πιο εύκολη λύση είναι αυτή ας πούμε, να υπάρχει. Δεν υπάρχει θέμα, δεν υπάρχει ψυχία, δεν το πούνε οπωσδήποτε. Να του ξεφορτωθούν οι ασθενεί. Η λογική του ξεφορτώματο είναι η κυρίαρχη, α πούμε. Τον λεγόμενο δύσκολο πέρα είναι πώς δημιουργεί τη δυσκολία ας πούμε, από τι έχει δημιουργηθεί ας πούμε. Είναι μια κατασκευή πολύ συγκεκριμένη ας πούμε, κοινωνική ας πούμε, η οποία έχει σχέση με την ιστορία του ανθρώπου κλπ. Και, και σύντις άλλες έχω διαβάσει τον τελευταίο καιρό διάφορα έτσι άρθρα, γιατί υπάρχει και κόσμος που προσπαθεί να δώσει μια άλλη, δεν θα το πω, εναλλακτική, που λένε ότι στη, μετά την περίοδο της κρίσης, επειδή έχουμε παρακολουθήσει διάφορα στάδια. Δηλαδή έχει, για, τουλάχιστον για μένα στην ηλικία που βρίσκομαι, έχω καταλάβει ότι τα τελευταία 15 χρόνια υπάρχει μία ένταση. Έτσι. Δηλαδή, ε, μετά την περίοδο της κρίσης που είχαμε κόσμο, ο έχασε το βιώστο και τις προσπάθεις μια ζωής, το τίποτα, ε, έχουμε φτάσει σε μία περίοδο που περάσαμε δύο χρόνια έτσι με το κορονοϊό, με την πανδημία, με εγκλισμού Και ούτια βάζει διάφορα άρθρα που λένε ότι θα πολλαπλασιαστούν τα ζητήματα ε, ανθρώπων έτσι, που αντιμετωπίζουν ε, ε, ζητή, κάποια ζητήματα στην ψυχική τους υγεία. Και θα φανεί ακόμα περισσότερο τα επόμενα χρόνια γιατί τώρα βρισκόμαστε πάνω σε αυτή την ε, περίοδο και δεν μπορούμε να δούμε πράγματα. Ε, εσείς πώς το ακούτε αυτό. Αυτό, έχει παρατηρηθεί γενικά, εδώ και 150 και χρόνια περίπου ας πούμε, στις περιόδους ε, υφέσεων και ανθήσεων του καπιταλισμού ας πούμε. Σε περιόδους ε, υφέσεων ας πούμε που η αγορά δεν έχει ανάγκη επεργατικά χέρια κ.λπ. η οι οικογένειες είναι σε μεγάλη δυσκολία, ανεργία και όλα αυτά τα πράγματα... Ε, αυτό το πράγμα και σαν κουλτούρα μεταδίδεται και σε όλου του θεσμού, α πούμε, και στο ψυχιατρικό, ότι είναι ανία, ότι είναι ού και τα λοιπά. Και έχουμε τα ψυχιατρία γεμίζανε σε όλη την Ευρώπη. Γινόταν αυτό το πράγμα, α πούμε, 1880 και λοιπά, ιδιαίτερα τη δεκαετία του 30 Σε περίοδου οικονομική άνθηση, εντάξει, όταν υπάρχουν αγκαίοι εργατικά, εργατικά χέρια, α πούμε, ακόμα και άνθρωποι με μειωμένε δεξιότητε μπορούν να βρουν μια θέση εργασία, α πούμε. Δηλαδή, παρ' με το σχάρι. Αυτό που το λέμε συνέχεια, ξέρω εγώ, μετά το τέλο του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, που έγινε η πιο μεγάλη καταστροφή κεφαλαίου, α πούμε, και ήταν η φάση τη πριν βγουν τα λεγόμενα σύγχρονα ψυχοφάρμακα, γιατί το πρώτο παθμό το 1952, η χλωροπρομαζίνη, α πούμε, το ραγκακτήρ κτλ., μπήκαν σε εφαρμογή τέλη δεκαετία του 1950, μειώθηκαν οι πληθυσμοί των ψυχιατρίων πριν υπάρξουν τα ψυχοφάρμακα. Λοιπόν, από τη Βόρεια Ευρώπη, α πούμε. Λοιπόν, αυτό το πράγμα έχει να κάνει ακριβώ με το γεγονό ότι η αγορά εργασία ήθελε ακόμη και ε, ανθρώπου, α πούμε, οι οποίοι είχαν και μειωμένε δεξιότητε αλλά που θα βρίσκαν μια θέση εργασία. Λοιπόν, οπότε και επίση να βοηθάει αυτό με ένα έμεσο τρόπο και τι αντιλήψει που υπάρχουν. Ναι, ωραίο ότι ε, δεν είναι ανίατη, ότι η αποκατάσταση έχει και μια αισιοδοξία, θα πάνε καλά κτλ. Δηλαδή, αυτέ οι ιδέε, α πούμε, η πολύ. Κλειστέ, την ανίατη, οι πολύ ανοιχτέ, ξέρω εγώ, έχουν σχέση και με πώ λειτουργεί η κοινωνία γενικότερα, α πούμε, η οικονομική τη βάση, κάθε φορά Λοιπόν, σήμερα έχουμε μπει σε μια περίοδο αμετάκλητη οικονομική κρίση, α πούμε, παγκοσμίω αυτή τη στιγμή. Και όλα τα μέτρα που παίρνονται είναι μέτρα περιστολή δαπανών, τα πάντα. Κοινωνικό κράτο, πιο καινούριο κράτο, μιλάμε τώρα, εδώ δεν υπήρχε ποτέ, βέβαια. Λοιπόν, και δηλίωται και τα τελευταία του ίχνη. Και επόμενο, η κυρίαρχης αντιλήψεις που υπάρχουν είναι ότι δύσκολος, ανίατος, βάλει τον εξεγωγή, εκεί πέρα, α, αυτός πάει ο καλύτερα κτλ, δώσει το φαρμακό του, μέχρι, μέχρι εκείνη, εκείνη η λογική ας πούμε. Και με αυτή την έννοια ε, θα έχουμε πάρα πολλοί κόσμο πεταμένους σε δρόμους αυτή τη στιγμή και όποιοι έχουν να πληρώσει τομέας. Και είναι κάτι είναι αφήνουμε, παγκοσμιοποιημένο. Η παγκοσμιοποίηση που λέμε φαίνεται εκεί. Δηλαδή, πώ είναι δυνατόν τώρα από τη Σουηδία μέχρι την Αργεντινή να είναι κάθε χώρα. Έχει τι ίδιε mm. λογικέ ακριβώ, ό,τι ο τρόπο λειτουργία, όλα mm. τα πράγματα. Mm. Γιατί και στην προηγούμενη εκπομπή που κάναμε για την εκπαίδευση φυλακέ. Λέγαμε ότι δεν θυμόμαστε ποιος το είχε γράψει ότι πένα το επίπεδο σε εισαγωγικά ή και μία ενός ε, κράτους μιας χώρας το βλέπουμε κοιτάζοντας τις φυλακές του και τα είχε πει εδώ καλεσμένο τα δημόσια ουρητήρια είχε γράψει κάποιος με αυτά τα δύο. Ε, το ίδιο ισχύει και με τα ψυχιατρία. Δηλαδή θα έπρεπε να βλέπεις πόσο ανθρώπινο είναι ένα σύστημα βλέποντας πώς βοηθάει τους ανθρώπους που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Ε, αυτό έχει λεχθεί από πολλού. Ο πολιτισμό μια mm. κοινωνία φαίνεται πως αντιμετωπίζει του ανθρώπου που είναι οι πιο αδύναμοι στην κοινωνία. Ας πούμε. Mm. Λοιπόν, από εκεί φαίνεται, α πούμε. Λοιπόν, όσο πιο πολύ ε, ε, αυξάνεται η κρίση, όπου στελεύουν τα κοινωνικά περιθώρια για να απαντώνται οι ανάγκε οι πιο πολύπλοκε mm. των ανθρώπων, τόσο πιο πολύ ε, η απόρριψη μεγαλώνει. Μάλιστα, οι φίλοι μα στην κάποτε μιλούσαν για τα δικαιώματα και λέγανε ότι εμείς είμαστε υπέρ του άνησου δικαιώματο. Mm. Ότι πιο πολλά θα δίνουμε σε αυτό που έχει πιο πολλές ανάγκες. Mm. Όσο πιο πολύπλοκες ανάγκες mm. έχεις, γιζοφρένεια, γι' αυτό θα παίρνει τα πιο πολλά. <laughs> και όπως δεν έχει τίποτα, θα, θα παίρνει τα πιο λίγα. <laughs> λοιπόν, γυμνάμε για μια άλλη κοινωνία τώρα, εντάξει. Mm. Λοιπόν, αυτό ήταν και οι πολιτικοί που μία δουλεύανε όμω. Για όσο καταφέρανε 20-30 χρόνια. Τα οποία ακούγονται επαναστατικά... Είναι επαναστατικά, ας πούμε, mm. αλλά ήταν οι συνθήκες τότε που το επιτρέπανε σε συγκεκριμένη πόλη, ας πούμε, κλπ. Τι άλλο μπορούμε να πούμε για αυτό το νομοσχέδιο, γιατί σίγουρα γιατί, για τους άνθρωπους που βρίσκονται σε εξάρτηση από ουσίες θα το καλύψουμε και με άλλη εκπομπή, δηλαδή θα καλέσουμε αντίστοιχα ανθρώπους που έχουν mm. σχέση, αλλά γνωρίζετε εσείς κάτι να μας πείτε... Για την εξάρτηση. Όχι μόνο, γενικότερα, για την... καταρχήν ίδια. στο θέμα ίδια. ψυχική υγεία. Αυτό που είχε προσπαθήσει ο Θοδωράκη να κάνει το 2014 το κάνουν τώρα του οργ... οργανισμούς των ψυχιατρίων. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι μονάδες που είναι μέσα στα, στα ψυχιατρία τώρα μένουν κομμάτια, ας πούμε, τα οποία είναι στον αέρα και μπαίνουν σε αυτό το... την Εθνική Επιτροπή που λέμε και κτλ. την Επιτροπή, που είναι όμως μαζί με... Τι ψυχιατρικές κλινικέ των γενικών νοσοκομείων, δηλαδή του Ευαγγελισμού, η κλινική τη του γεννηματά, απλώ τα... δεν θα ανήκουν πια στο νοσοκομείο που είναι μέσα, θα ανήκουν σε αυτό το καινούριο οργανισμό που γίνεται. Που θα έχει managers. Θα ναι, ναι, θα έχει διοίκηση μη... συγκεκριμένη και θα είναι και κατά περιφέρειε, α πούμε, κατά υγειονομικέ και θα είναι μέσα και η ΜΚΙΟ και οι ιδιωτικέ κλινικέ και οι ιδιώτε, όλα τουρλού μαζί. Οπότε καταλαβαίνει κανείς στη λειτουργία αυτού του πράγματος πώς θα υπάρχει η πριμοδότηση του ιδιωτικού τομέα μέσα εκεί και η, η, λένε, η υποβάθμιση τελείως, η κατάργηση μονάδων και τα λοιπά στο δημόσιο, ας πούμε. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα το οποίο κάνει εκεί. Ε, τώρα από ε, εκεί... Οπότε δεν αφήνει κανένα περιθώριο, δηλαδή δεν υπάρχει κάποια αλλαγή με την έννοια και μιλάει για την έννοια τη πλοήγηση. Δηλαδή, αντί να μιλάμε για, ε, για κοινοτικό σύστημα που έχει η γειτονιά σου τη υπηρεσία και τα λοιπά, θα μπαίνει και ηλεκτρονικά καιρό και θα σου λε σε ποια υπηρεσία να πας να απευθυνθεί, α πούμε. Είναι τη πλοήγηση. Δηλαδή, μιλάμε για πράγματα τα οποία τρελά, τελείω δηλαδή, τα οποία ετοιμάζουν αυτή τη στιγμή. Ή... Λοιπόν, ούτε κέντρα ψυχική υγεία να κάνουν, ούτε τίποτα, ούτε το. Απολύτω. Η στάση έτσι, η λογική <κοί> φαίνεται από τον τρόπο για τον οποίο έχει μιλήσει ο Φυπουργό για την κοινωνική ψυχιατρική. ψυχιατρική, η αρχαίγονη κοινοτική ψυχιατρική, ιπονώντα ότι είναι ξεπερασμένη, ότι είναι αυτή που δεν, δεν, ε, δεν απέδωσε και ότι μπορούμε τώρα να πάμε παρακάτω και να ολοκληρώσουμε τη μεταρρύθμιση. Ε, εγώ θεωρώ ότι το λέμε, α πούμε, ότι ο οργανισμός των ψυχιατρίων καταργείται και όλα αυτά ουσιαστικά τεμαχίζονται όλες οι, τα κομμάτια του ψυχιατρίου και πηγαίνουν και προσκολώνται απευθείας στην περιφέρεια. Ε, το ψυχιατρίο, το άσυλο, με την κακή του έννοια, δεν καταργείται. Τι εννοώ, ότι στην πραγματικότητα θα κρατήσουν... Θα κρατήσουν τις, ε, ε, το χώρο του ψυχιατρίου, θα κρατήσουν ε, τις ε, ε, ειδικές υπηρεσίες που μπορούν να παρέχουν αυτές οι κλινικές για τους δύσκολου για τα ακούσια... για τα περιστατικά που περιέγραψε πριν και ο Θόδωρος... Ε, πιθανόν σε μια συνεργασία και με το ψυχιατρικό των Φυλακών Κορυδάλογου... που έρχεται και αυτό πλέον και φεύγει... και πηγαίνει στο Υπουργο, Υπουργείο Υγείας και την Περιφέρεια... ενώ μέχρι τώρα δεν ήτανε... οπότε μπορούμε πολύ εύκολα να φανταστούμε από τη στιγμή... που καταργείται και η τομεοποίηση που ποτέ δεν είχε εφαρμοστεί ουσιαστικά... ήταν μια μερική. Ε, Μπορούμε να φανταστούμε ότι τα πιο δύσκολα περιστατικά, η στρατηγική αυτή της επιλογής περιστατικών θα εφαρμοστεί απολύτως. Οπότε θα έχουμε εκεί πέρα ένα χώρο που θα μαζευτούν όλα αυτά που θα, για να, ξεφ, να ανακουφιστούν ε, οι, τα, οι ψυχιατρικές κλινικές των γενικών νοσοκομείων, οι πανεπιστημιακές που έχουν ράτζα πούμε για να ανακουφιστούν όλα αυτά το... Αυτέ οι κλινικέ θα μεταφερθούν τα περιστατικά που λιμνάζουν οι χρόνια ασθενεί, θα έρθουν στο ψυχιατρείο και από εκεί και πέρα θα δουν τι μπορούν να προωθήσουν σε άμκε, σε ξενώνες και κικοτροφία, πάντα σε μήκυο, για μήκυο μιλώντα και κάποιοι θα ξεμείνουν εκεί. Οπότε μιλάμε για μια τεράστια αποθήκη. Άρα το ψυχιατρείο, σαν άσυλο, σαν αποθήκη, με αυτή την έννοια του, δεν καταργείται, ίσα ίσα ενισχύεται με, αυτή, με το καινούριο νομοσχέδιο. Ακούμε εδώ αποθήκες ε, ψυχών κάπως έτσι ε, και επειδή έχει αναφερθεί πολλές φορές ότι και ΜΚΟ θα παίξουν συνεχώς ο ρόλος τους ε, αναβαθμίζεται εμείς όποτε ακούγαμε ΜΚΟ τα τελευταία χρόνια λόγω του προσφυγικού ζητήματος ε, σκεφτόμασταν φαγοπότη Μα το φαγοπότη υπάρχει έτσι λόγω λοιπόν, από την αρχή ας πούμε, που υπάρχει Απλώς επειδή τρώγανε πάρα πολλά, υπάρχουν σκάνδαλα που είχαν γίνει δεκαετία του 2000 και μέχρι το 2015, πάρα πολλά, περάσανε κάποιες νομοθετικέ ρυθμίσεις που ποσοτικοποιούσαν τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι ΜΚΟ για να μην τρώνε τα λεφτά του δημόσιου, γιατί υπάρχει μια επιδότηση από το δημόσιο, χωρί τα ταμεία που παίρνουν αυτοί από εκεί πέρα. Και μάλιστα αυτό που είχαν κάνει εκείνη την περίοδο οι ΜΚΟ, είχαν προσπαθήσει να παρακρατούν τη συντάξη των ασθενών. Είχαν δώσει αγώνα τότε, πολύ μεγάλο. Δηλαδή, παίρνει 300 ευρώ το μήνα, θα σου 150 για να διατηρείται η δομή, ας πούμε. Λοιπόν, είχε γίνει ένα μεγάλο ζήτημα αυτό το πράγμα ε, και τότε που είχε βγει Σκοπούλη το πήρε πίσω και οριστικοποιήθηκε πια, καταργήθηκε σαν ρύθμιση, επισήριζε, που έκανε, ήταν, ένα από τα δύο που έκανε ήταν αυτό, ας πούμε. Όλα τα άλλα ήτανε... Έχουν, έχει προετοιμάσει αυτά που γίνονται σήμερα, ας πούμε. Ακριβώς τα έχει προετοιμάσει, ας πούμε. Είμαι νομοθετικός... Ε, τίποτα. Είναι, η κατάσταση είναι απίστευτη... Αυτή που ετοιμάζει η ψυχική υγεία... Τώρα και στα ναρκωτικά. Ε, αυτό το οποίο γίνεται... Είναι πάντα στη λογική της μείωσης των δαπανών και τα ότι κάνει αυτό το νεοπαί που το λέει, έχει ενδιαφέρον να δει κανεί ε, πώς θα συντηρείται αυτό το πράγμα. Έχει λέει μια ετήσια επιχορήγηση από το κράτος από το προλογισμό του Υπουργείου Υγεία. Ένα, και δύο, δωρεές, κληρονομίε, κληροδοτήματα, εισφορέ και επιχορηγήσει από τρίτους». Δηλαδή, καταλαβαίνει κανεί ότι από τη φιλανθρωπία των εφοπλιστών κτλ. Θα ζει η καταπολέμηση της εξάρτηση, ας πούμε. Άναι, μόνο αυτή θα είναι η ιστορία. Και μιλάει με ιδιαίτερη έμφαση μέσα για τα προγράμματα υποκατάστασης, μεθαδόνη και όλα αυτά τα πράγματα, το κανάλι και όλα αυτά. Αλλά δεν λέει τη λέξη στεγνό πρόγραμμα. Mm. Δεν τη λέει καν τη λέξη στεγνό, δεν υπάρχει. Και τα αφήνει αυτό λεκτικά ότι σε αυτό το οποίο θα γίνει ε, τι θα κάνει λέει αυτή η διεύθυνση που θα φτιάξει, θα συντονίζει, υποπητεύει με ρημιά ε, την λειτουργία προγραμμάτων σωματικής αποτοξίνωσης και του απεθυσμού εσωτερικής διαμονής το λέει δηλαδή τα κλειστά τμήματα που έχουν κάνει τα στεγνά τα λέει εσωτερικής διαμονής ή εξωτερικής παρακολούθησης δηλαδή τα αφήνει στον αέρα τελείω. Θα τα μειώσει δηλαδή και δίνει μετά έμφαση και περιγράφει πάρα πολύ τα προγράμματα της υποκατάστασης και της ημείωσης βλάβης. Και αυτό που κάνει βέβαια είναι ότι στην Επιτροπή θα υπάρχει ένα επιστημονικό συμβούλιο στο οποίο θα συμμετέχει ένας από τον ή τον ψυχολόγο της ελληνικής αστυνομίας και ένας τον ψυχολόγο του Υπουργείου Παιδείας Θεσκευμάτων και Αθλητισμού ας πούμε. Λοιπόν, αυτό από μόνο του δείχνει και το προσωρινό διοικητικό συμβούλιο του αυτού του ΕΟΠΑΕ θα αποτελείται όλο από μέλη του ΟΚΑΝΑ πλην ενός αντιπρόεδρου που θα είναι του ΚΕΘΕΑ. Τώρα, ε, δεν μιλάμε καθόλου για 18 Άνω ή το διάπλωση ή όλα αυτά τα πράγματα ας πούμε... Βέβαια, σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει κανείς να έχει και μια... Εννοείται ότι αυτοί δεν θα έχουν λόγο πλέον, δεν θα υπάρχουν. Λόγο δεν θα έχουν, εννοείται δεν θα έχουν λόγο, γιατί στο διοικητικό συμβούλιο βάζει μόνο αυτούς μέσα το μεταβατικό που θα υπάρχει. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι ε, θα πρέπει να καταλάβουμε και την κατάσταση την οποία είναι. Δηλαδή, σήμερα αν δεν είμαστε ραδιόφωνο και μπορούσαμε να δείξουμε εικόνα, θα σα έδειχνα τις φωτογραφίες που έχω τραβήξει. Έξω από τα γραφεία του Κεθεά στην οδό Κουμουνδούρο, πούμε, που βγαίνει στη Μάρνη εκεί πέρα, που είναι κάγκελα. Είναι... Κάθε πόρτα έχει κάγκελα. Και απ' έξω είναι η πιάτσα. Απέναντι, απέναντι πεζοδρόμιο. ζωδρόμιο. που πέρναγα, είδα ότι και τα μαγαζιά που είναι απέναντι τώρα βάλανε κάγκελα, ώστε να μην είναι κάτω από τι κολόνε. Άρα να φύγουν τελείω η οι... πιάτσα από εκεί. Ποιο ενδιαφέρεται για αυτού που είναι στο δρόμο. Ποιο κατεβαίνει από κανένα πρόγραμμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Να ενδιαφερθεί για τους που έχουν πληθύνει πάρα πολύ και είναι στο δρόμο. Που θέλει πάρα πολύ δουλειά εκεί πέρα. Γιατί το μόνο το, το street work που λένε είναι να πηγαίνουν να τους μια καθαρή σύργα να κάνει την ενέση ας πούμε. Αυτό. Αλλά κανένα δεν ενδιαφέρεται να υπάρχει ένα πρόγραμμα διαρκεία συνοδείας που να τον φέρει σε διαδικασία ένταξη και απεξάρτηση κτλ. Λοιπόν, δηλαδή οι εμπειρίες μου από τον ΟΚΑΝΑ δηλαδή είναι... Φρικτές ας πούμε το, το, το, το τρόπο έλα πάρε τη δόση σου και φύγει ας πούμε. Και νομί. δεν με νοιάζει να πάνε την πουλή Στην αγορά τώρα γιατί ξέρω ανθρώπου, Πάνε και την πουλάνε κανονικά ας πούμε λοιπόν, Υπάρχει κάποια ψυχολογική ή ψυχοκοινωνική στήριξη Που δεν είναι απολυτω απολύτως Απολύτως τίποτα Υπάρχει όρος self-medicate ε? Ότι μόνοι τους μπορούν να Ότι είναι self-medicate ναι, να... ναι ναι αυτό είναι Η, η λογική του ελευθερισμού Που σε αφήνω μόνο σου είναι η ελευθερία του τίποτα ας πούμε, είσαι ελεύθερος αλλά η ελευθερία, έλεγαν οι σύντροφοί μας από την Τεριέστη, είναι ελευθερία από κάτι και ελευθερία για κάτι που σημαίνει ότι με δίπλα να σε στηρίζω. Η ελευθερία είναι θεραπευτική λέει αν υποστηρίζεται. Θέλει ένα υλικό υπόστρωμα. θέλει εισόδημα, θέλει εργασία. Δεν είσαι που είναι ελεύθερος, πήγαινε στον δρόμο. Αυτό έκανε και ο Ρίγκερ στην Αμερική. Πήγαινε στον δρόμο και βρες την τύχη σου, ας πούμε. Ποια τύχη θα βρεθεί. Το δρόμο, το πεζοδρόμιο, ξανά την πρέζα και το καθεξής. Λοιπόν, αν δεν έχει υπηρεσίς αυτό, θέλει δαπάνι όμως. Αυτό θέλει δαπάνι, θέλει να ενδιαφερθείς για τους ανθρώπους και δαπάνες για ανθρώπους αυτή τη στιγμή νομίζω έχουν τελειώσει έτσι, yeah. σε ένα μη ανθρωποκεντρικό σύστημα yeah. ξέρουμε όλο yeah. ο καπιταλισμός έχει άλλα ως ενδιαφέροντα άλλα τον απασχολούν ε, εγώ θα περάσω και στο επόμενο και τελευταίο κομμάτι ε, θα μας πείτε θα πούμε και σε λίγο αν έχουμε ξεχάσει κάτι έχουμε ξεχάσει ήδη να πούμε για τα κομμάτια που επιλέξαμε. θα το πούμε στο τέλος δεν πειράζει ε, το επόμενο κομμάτι είναι, αν και το ο, ο κύριο Σόδωρος εδώ το έχει απαντήσει πριν αρκετά, αλλά νομίζω αξίζει ε, να ξαναπούμε δύο λόγια για το πώς θα πιστεύετε ότι θα πρέπει να γίνονται οι αλλαγές και σε ποια βάση να γίνονται αυτές. Το ζητούμενο θα ήταν να υπάρχει, ε, να εφαρμοστεί, Ουσιαστικά, κοινοτική ψυχιατρική, να υπάρχει, να, ε, να, να μοιραστεί ο πληθυσμός σε τομείς, μικρούς τομείς για να μπορεί κανείς να έχει άμεση σχέση, υπηρεσίε υπηρεσίες να έχουν σχέση με τον πληθυσμό. Σε κάθε τομέα να υπάρχει ένα κέντρο ψυχικής υγείας, να είναι το κέντρο των υπηρεσιών, το κέντρο ψυχικής υγείας και από εκεί και πέρα να διασυνδέεται με κλινική νοσηλείας, με ΚΙΣΠΕ κοινωνικού συνεταιρισμού δηλαδή όπου μπορούν να βρουν προστατευόμενη απασχόληση άνθρωποι με ψυχιατρικές διαταραχές, στεγαστικές μονάδε, δεν ξέρω αν τι ανέφερα, στεγαστικέ μονάδε psycho-kinetic αποκατάσταση, δηλαδή ξενώνε και οικοτροφία. Ένα τέτοιο ολοκληρωμένο δίκτυο κοινοτικών υπηρεσιών ψυχική υγεία μπορεί να λειτουργήσει σαν ένα δίκτυο ασφαλεία, α πούμε, για τον άνθρωπο μια σοβαρή ψυχιατρική διαταραχή για να μην βρεθεί, να μην χάσει τι σχέσει του, τι συνδέσει του, την εργασία του και να μην οδηγηθεί τελικά σε έναν μονόδρομο που είναι το ψυχιατρείο ή ο δρόμος κτλ. Ε, οπότε, αυτοί, αυτές οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας που περιγράφουμε θέλουν χρήματα, θέλουν θέληση. Πρέπει να είναι δημόσιες, δωρεάν και μόνιμες υπηρεσίες. Δεν μπορεί να είναι δηλαδή προγράμματα που παίρνουμε τώρα χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Θα φτιάξουμε τρία τέτοια προγράμματα, σαν αυτά που πριν ο Θόδωρος, πρώιμης ανείχνευσης, Τη ψύχωση, θα κόψουμε κορδέλε, θα βγάλουμε φωτογραφίε γιατί έχουν πολύ ωραία ονόματα και κάνουν πολύ ωραία διαφημιστική καμπάνια. Θα βγάλουμε και φυλάδια, γιατί μέχρι τώρα φαίνεται ότι ένα πολύ μεγάλο μέρο των, των πόρων πηγαίνουν στη διαφήμιση τέτοιου τύπου δράσεων. Αυτέ οι δράσει δεν είναι όμω μόνιμε, είναι λίγε, δεν καλύπτουν τι ανάγκε όλου του πληθυσμού, αλλά ενό μικρού κομματιού του πληθυσμού και δεν είναι μόνιμε. Επομένω, είναι απλά μια πολύ ωραία διαφήμιση. Άρα, εμεί χρειαζόμαστε κοινοτικά προσανατολισμένες υπηρεσίε, δίκτυο υπηρεσιών μέσα στην κοινότητα, σε μικρού τομεί. Για να το. Και μόνο πλήσω. έτσι μπορεί να κλείσει το ψυχιατρίο. Με αυτή την προπόθεση, α πούμε. Και με το προσωπικό του, το ίδιο που δουλεύει μέσα. Γιατί είχα κατά ψέματα: το προσωπικό που είχαμε στο κέντρο ψυχική υγεία, το προσωπικό του ψυχιατρίου, που πήγε στο κέντρο ψυχική υγεία και δούλευε. Αυτό ήταν το, το θέμα Πάντως ακούγοντας Για ότι αυτή είναι η πρόταση ε, Καταλαβαίνω Ότι μέχρι και Οι προτάσεις που έχουμε για μια θα το πω <coughs> Για μια κοινωνία με άλλη δομή έτσι, Μια με αποκεντρωμένη εξουσία mm. Είναι πολύ κοντά σε αυτά που συζητάμε Δηλαδή θα μπορούσαμε Να κάνουμε μια εκπομπή πάνω σε αυτά Και να λέμε ότι βλέπω Θέλοντας να κοιτάξουμε μπροστά Για κάτι καλύτερο θα ήταν κάτι αποκεντρωμένο θα μπορεί να παρέχει στου ανθρώπου, ε, να τους έχει μια διαδικασία να ασχολούνται με τα κοινά, mm. δηλαδή με τα ζητήματα όλη τη κοινότητα και ο καθένα σε αυτό που θέλει, στο ενδιαφέρον να αισθάνεται ότι ε, δίνει και κάτι στην κοινότητα και θα παίρνει πίσω. Δηλαδή πάντα σε ένα σχήμα, όχι σαν κομμούνα, αλλά νομίζω καταλαβαίνετε πώ είναι αυτό το μικρό πράγμα σε μικρότερο. Γιατί ε, σε μια περατούπολη. Από ό,τι βλέπουμε, εγώ π.χ. Mm. Δεν ήξερα ότι στέλνουν στο Δαφνί Ξοδρομοκαίτιο. Απόλυτη, ό,τι μπελοπόνισο. Ε, εγώ νομίζω ότι αυτά εντάξει mm. είναι δύο και είναι πολύ μικρά για την Αττική. Είναι πολύ μικρά για την Αττική. Έτσι mm. δεν είναι. Εσεί τα ξέρετε καλύτερα αυτά. Ναι, mm. mm. Και στα γενικά νοσοκομεία. Δηλαδή, Ευαγγελισμό, γεννηματά, Νίκαια, όλα αυτά. Συμμανόλιο. Η εφημερία βγαίνει ένα, ένα γενερό γραφειοκρατικό κατασκεύασμα, α πούμε. Ο οποίο εφημερευει και την ημέρα θα πάρει το ακούσιο που έρχεται, α πούμε. Δηλαδή υπάρχει καμία θεραπευτική. Εμείς για να κάνουμε θεραπευτική συνέχεια, η Μαρία τα ξέρει πολύ καλά αυτά, επειδή είχαμε κάνει με το έτσι θέλω τομεοποίηση εμείς στο κεντροψυγικής υγείας τώρα, μην πούμε λεπτομέρειε, <laughs> θέλουμε άλλη μια ώρα, γιατί με το Δαφλή μα έκανε όλη την επίθεση και ε, Υπήρχε περίπτωση ένας ασθενής να μας έχει ξεφύγει λιγάκι να, και να γίνει ακούσια νοσηλεία μέρα που δεν εφημέρευε το Δαφνί, ώστε να έρθει στο Δαφνί. Δικός μας πληρώνται, ο νοσοκοίδος ψυχικής υγείας. Λοιπόν, πηγαίνει το προσωπικό μας στο νοσοκομείο που ε, ε, νοσηλευόταν για να τον πάρει, να φροντίσει, να έρθει, να νοσηλευθεί σε εμά. Για, <laughs> για να μην χαθεί συνέχεια. Θεραπευτική συνέχεια. η θεραπευτική συνέχεια. Για να η θεραπευτική συνέχεια. θεραπευτική είναι κάτι πολύ βασικό, ας πούμε, να υπάρχει. Λοιπόν, δηλαδή το να είσαι δίπλα στον άλλον. Δηλαδή, μπορεί ο άλλος να μην θέλει να σου μιλήσει, μπορεί να αποφεύγει. Είναι αυτό που λέγανε κάποιοι τη συστημική προσέγγιση, η αναμονή χωρί προσδοκίε. Είσαι δίπλα, περιμένει, ε, επιδιώκει ξανά το διάλογο μέχρι στιγμή που θα καταφέρει να μιλήσει μαζί του, α πούμε. Λοιπόν, αυτό σημαίνει θεραπευτική συνέχεια, α πούμε. Όχι, α, τώρα δεν ήρθε άντε, γεια. Mm. Εκείνη το μεγάλο θέμα. Και αυτό σημαίνει τομέα και επαρκέ προσωπικό επίση να υπάρχει, να τρέχει διαρκώ, α πούμε. Ε, και ήρθε η στιγμή μετά από όλα αυτά να περάσω και στην τελευταία ερώτηση για σήμερα τα οποία, η οποία είναι βασική που κάνω σε κάθε θεματική για τα ζητήματα που μας απασχολούν είναι το για ποιος, ε, γιατί θα πρέπει να, να μας απασχολεί το ζήτημα της ε, σημερινή εκπομπής δηλαδή γιατί να μας απασχολεί το 2023 το ζήτημα της ψυχικής υγείας ε, και τις αλλαγές που έρχονται από... Το νομοσχέδιο, έτσι, και αν υπάρχει κάτι που μπορεί να κάνει ο κόσμος για να αλλάξει αυτό. Πώς απαντείεται αυτή η ερώτηση. Μας αφορά όλος, Γιατί θυμάμαι ότι ο Μπαζάλ είχε επισκεφθεί ένα ψυχιατρίο στην Αγγλία τότε, δεκαετία του 60, και ρώτησε για κάποιον εκεί... Ε, τι είναι, λέει αυτό, τι είναι το ψυχιατήριο εδώ, Πώ δουλεύει, λέει, Και του λέει ο άλλο ψυχιατήριο, Είμαστε εμεί. Είμαστε εγώ και εσύ και οι άλλοι. Δηλαδή, είμαστε εμεί η κοινωνία πούμε, η οποία δέχεται ή δεν δέχεται αυτό το πράγμα να υπάρχει. Ας πούμε. Άρα λοιπόν το θέμα είναι ε, ε, πώ η κοινωνία λοιπον το θεμα ειναι πως η κοινωνια παραγει τον κοινωνικό αποκλεισμό, Παρ' με χάρη, ε, Πώ παράγει το στίγμα, ξέρω το κοινωνικό στίγμα, τον αποκλεισμό του ψυχικά πάσχοντα. Αυτό το πράγμα έχει κοινωνικέ βάσει, α το πούμε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, είναι υπόθεση όπω είναι το θέμα του πρόσφυγα, όπω είναι το θέμα του, του διαφορετικού ανθρώπου, α πούμε. Όπω είναι τον ΛΟΑΤ και όλα αυτά τα πράγματα, α πούμε, είναι θέματα που μα αφορούν όλου, α πούμε. Λοιπόν, και με αυτή την έννοια, μόνο στο βαθμό που η κοινωνία αναλάβει, α πούμε, και ότι είναι δική τη υπόθεση ας πούμε, τα δικαιώματα όλων των ανθρώπων να έχουν ισότιμη μεταχείριση, μπορεί να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Αλλά είναι σε βάθο ένα πολιτικό και κοινωνικό ζήτημα. Αυτό, ας πούμε. Δηλαδή, όποτε γίνανε μεγάλε αλλαγέ σε αυτό το κομμάτι, σε όλα αυτά τα διαφορετικά, είχε να κάνει με κοινωνικέ αλλαγέ, κοινωνική αμφισβήτηση. Δηλαδή, δεν μπορούσε να συλλάβει κανεί το νόμο 180 στην Ιταλία, δεκαετία 70. Το 78 ψηφίστηκε ο νόμος αυτό, ήταν η χρονιά που ψηφίστηκε το διαζύγιο, δεν υπήρχε στην Ιταλία διαζύγιο, η έκτρωση, η συνέλευση στα εργοστάσια. Δηλαδή, σταματάμε τη δουλειά και κάνουμε συνέλευση, α πούμε, εντάξει. Λοιπόν, και πέρασε, και α πω και αυτό το πράγμα, που για μένα είναι πολύ χαρακτηριστικό, για να καταλάβει κανεί την κοινωνική κατάσταση που πήγε τη δεκαετία 70, ξέρουμε ότι γίνοντας στην Ιταλία, ας πούμε. Πληθυστηκε 12 Μαΐου του 78, ο νόμος για το κλείσμα των ψυχιατρίων. Τέσσερις μέρες πριν, είχε βρεθεί το πτώμα του Αλτομόρου. Μπορεί να φανταστεί όσοι κανεί να έχει βρεθεί το πτώμα του αντίστοιχου Άλντο αν Μόρο στη χώρα και η Βουλή να μιλούσε για την πειθατική μεταρρύθμιση. Γιατί <laughs> καταλαβαίνετε τι γινότανε κοινωνικοπολιτικά τότε. Για να μπορέσει να γίνει αυτό το πράγμα δυνατό, ας πούμε. Άρα λοιπόν το θέμα είναι σε τελευταία ανάλυση αυτό. Να γίνει ευρύτερα η κοινωνία μα αφορά όλου αυτό το πράγμα. Θα mm. προσθέσω πάνω σε αυτό. Ότι... Κάναμε μια δράση έξω από το νοσοκομείο, μοιράζαμε φυλάδια... οπότε περνούσε για να πούμε ότι θέλουν να κλείσουν το Δαφνί και μας αφορά όλους κτλ. Και, και είναι μια κυρία στο αυτοκινητό τη και λέει «εγώ συμφωνώ να κλείσει το Δαφνί δεν με αφορά καθόλου». Και σκεφτόμουν μετά έτσι, με αφορμή με αυτό ότι πόσο καθένα έχει το προνόμιο του, είτε αυτό είναι το να ζει στην Ευρώπη αντί να ζει στην Αφρική, είτε να υπάρχουν όλα τα, το να είναι άντρα, λευκό κτλ. Πόσο δεν έχουμε γνώση των προνομίων μα. Οπότε, όταν ε, μπορεί κανεί να ζει στη φούσκα του και να μην έχει την εμπειρία του να έχει κάποιο μια σοβαρή ψυχιατρική πάθηση, κάποιο δικό του αγαπημένο, και αυτό ο άνθρωπο που Δεν έχει γνώση των προνομίων του, τα παιδιά του που θεωρεί ότι είναι μ, αυτό, θα βρεθούν στο σχολείο που εκεί θα είναι το παιδί, από την οικογένεια που έχει τα πολλά προβλήματα και που θα του φανεί πάρα πολύ ενοχλητικό που αυτό το παιδί θα έχει διάφορα θέματα, θα έχει εντάσει, θα γίνεται, μπορεί να κάνει φασαρία στο σχολείο. Δηλαδή, θέλω να πω ότι με κανέναν τρόπο όπω δεν μπορούμε να αποκλείσουμε την Ευρώπη και να την εξασφαλίσουμε από αυτού που έρχονται να εισβάλλουν και να μα. να μα αλλοιώσουν τον πολιτισμό και όλα αυτά. Το ίδιο ισχύει και για την ψυχική μα υγεία πούμε, δεν μπορούμε να αντιμονώσουμε και να θεωρήσουμε ότι εμείς είμαστε προστατευμένοι. Με έναν τρόπο είμαστε όλοι σε αλληλεπίδραση όλες οι ομάδες, οι άνθρωποι μεταξύ μας οι χώρες οι ήπειροι, είμαστε σε αλληλεπίδραση δεν μπορούμε να μην ενδιαφερόμαστε και να μην ασχολούμαστε με το τι γίνεται γύρω μας δηλαδή το πρόβλημα του διπλανού μου σύντομα θα γίνει και δικό μου με τον ένα τον άλλο τρόπο οπότε και στο υγεία. Και ίδιο. μια φράση μόνο, έμφαση κατά τη γνώμη μου δουλειά στα σχολεία. Mm. Δουλειά σχολεία με την νεολαία σήμερα, η οποία αντιμετωπίζει αυτό που λεγόταν κάποτε από το μέλλον υπόσχεση, το μέλλον απειλεί. Ποιο μέλλον να αντιμετωπίζει, Γιατί κάνει τη βία mm. η νεολαία σήμερα, mm. πούμε, Τι έχει μπροστά να περιμένει, α πούμε. Λοιπόν, αυτό είναι το κρίσιμο ζήτημα για μένα σήμερα, Δηλαδή το θέμα των σχολείων και τη νεολαία. Ε, πολύ ωραία. Ε, νομίζω ότι κάπως ε, εδώ φτάσαμε στο τέλο. Θύξατε μάλλον πολλά ζητήματα, αναλύσατε κάποια ε, πολύ περισσότερο. Ε, να πούμε ότι κλείνοντα, να πούμε προφανώς ότι η εκπομπή θα ανέβει το ηχητικό, θα μοιραστεί, θα υπάρχει και στην ομάδα στο διαδίκτυο. Και τα λοιπά. Να πούμε ότι καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ σημαντικό να πλησιώνουμε όλες τις δράσεις και τις συγκεντρώσεις που γίνονται αυτό τον καιρό συνεχώς. Θα ενημερώνεστε, εσείς θα βρείτε τους τρόπους που θα ενημερώνεστε. Είπα πριν και για την πρωτοβουλία psi την ομάδα στο, στο Facebook η οποία ανεβάζει συνεχώς όλες, άρα μπορείτε από εκεί να συντονίσετε τις δράσει σα και να ακολουθήσετε. Από εκεί και πέρα, για ό,τι άλλο, ε, θα είμαστε εδώ. Να πούμε ότι τα μικρόφωνα της εκπομπής παρία θα είναι πάντα ανοιχτά για όποιο ζήτημα θέλετε να, να συζητήσουμε, για οτιδήποτε, πάντα. Και αυτό ισχύει και δεν το λέω. Είναι απειλή αυτό για, για όσους δεν θέλουν να συζητάνε τέτοια πράγματα. Ε, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συμμετοχή σήμερα εδώ. Ήταν πολύ θαρρυντικό που έγινε μια τέτοια εκπομπή, μιας και είναι μόνο η τέταρτη εκπομπή που έχω κάνει και έχω προσπαθήσει να μπω κάπως στα βαθιά, πιστεύω, σε αυτές τις κουβέντες. Οι απάντηση όλες δίνονται και στο δρόμο. Έτσι και στο δρόμο γεννιούνται και πλάθονται και συνειδήσεις, άρα μην το ξεχνάμε αυτό. Ευχαριστώ πολύ, Θόδωρε, ευχαριστώ, Μαρία. Εμεί ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο. Τίποτα. <laughs> και θα τα πούμε εκεί που ο κόσμος ζει. Όπως είπα στο δρόμο είναι πολύ ξεκάθαρο. Κλείνοντα δεν μου έχετε πει ακόμα για τα κομμάτια, γιατί επέλεξε <laughs> καθένα. Ξεκινήσουμε με τη Μαρία. Ναι. Πες, Μαρία. Ο Μιχαλιός μου γεν... θα μπορούσε να είναι ένα από του ασθενεί που γνώρισα όταν πρώτο πήγα στο ψυχιατρίο και μου γεννάει έτσι μια πολύ μεγάλη τρυφερότητα για αυτό το διάλεξα. Οκ. Okay. Shine on You Crazy Diamond <laughs> Εντάξει είμαι και το Και τον Άσημο, Αλλά εντάξει δεν έχουμε πολύ πολλά Οπότε εντάξει ε, Εγώ πρι... με τι ιδέε, μου πούμε που λέει <laughs> Αλλά το Shine on You Crazy Εντάξει είναι Έχω αρρώστη με του Μπικ Μεγάλη <laughs> Και όχι και οι στίχοι και αυτοί είναι μέσα Στο είναι οι έχουν μας... να πούν ε, Ναι ναι ναι, ναι. Λοιπόν και κλείνοντα, θα, θα παίξω βασικά πάλι από ένα και ένα κομμάτι Θα ακούσουμε και το εγώ με τις ιδέες μου Και μετά να ακούσουμε και το ε, Black Eyed okay. <laughs> Τέλεια <laughs> Λοιπόν ευχαριστώ για όλα Θα τα πούμε ε, Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε Καλή Μάλιστα. συνέχεια <χει>